Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στον ArtFM στους 90,6 και στην εκπομπή ΑΕ. Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα, πάντα στα μικρόφωνα, στις δύο και μαζί σας. Με πολλές εκπλήξεις, η πρώτη είναι ότι σήμερα θα πάρετε το λόγο σε αυτή την εκπομπή. Τι εννοώ. Δηλαδή, τηλεφωνείτε από αυτή την ώρα στο 210 210 9407000. οποιος 94 θέλει να παρεύει στην εκπομπή, αυτό θα αφήσει τα στοιχεία του, το τηλέφωνο του, στην καλή συνάδελφο που θα απαντήσει και μετά τις 2, στο τελευταίο μισάρο της εκπομπής, θα σας δώσουμε το λόγο. Φυσικά το λόγο θα δώσουμε και σε όλους αυτούς, μεταφορικά το λέω, που δεν είναι σε κάποιο τηλέφωνο, αλλά μέσω του έχουν ένα email, μάλλον ένα PC μπροστά τους και μπορούν να μας στείλουν το email για τις παρατηρήσεις τους, τις ερωτήσεις τους, τα σχόλια τους, το εκπομπή αε, παπάκι, Νομίζω ότι σήμερα θα έχετε αρκετές απορίες. Όπω και χθε, που διαπίστωσα σε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση που έγινε, σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση, όπου ήταν πραγματικά, Δημήτρη, έτσι με καταπληκτική. Θέλω ότι ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, είχε γεμίσει το κύβε Περιστερίου, ήταν κόσμος έξω και καθόταν έξω, ξέρεις, στην Ορθοστασία, μέσα στο βράδυ και άκουγε. Είναι χαρακτηριστικό ότι κράτησε στις 12 το βράδυ η εκδήλωση, έτσι, ναι, το ενδιαφέρον ναι. του κόσμου για τα θέματα το οποίο δεν ήταν στενά μόνο ενώ η εκδήλωση ήταν για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την εφορία ναι, και, τα και τα χαράτσια όπου υπάρχει μια πρωτοβουλία από το ενιοπαλαικό Λαϊκό Μέτωπο και το νομικό του, του, του τμήμα τη νομική του υπηρεσία ε, με μια συλλογική αγωγή αυτή είναι η πρόταση να την αναλύσουμε ναι, ναι, ναι. Έτσι, λοιπόν, Ήταν όμως και γενικότερο και για τις πολιτικές εξελίξεις ναι. Έτσι, Ήταν μια συζήτηση πεις. ευρύτερη που αφορούσε και τον τρόπο που πρέπει να αντιδράσουμε γιατί όπως και να το κάνουμε όποια κίνηση και αν κάνεις δικαστική, νομική οποιαδήποτε κίνηση είναι τακτική άμυνας. Μια mm -hmm. τακτική άμυνας απέναντι σε ένα καθεστώς το οποίο είναι αδίστακτο και επιτίθεται. Γι' αυτό και ο μόνος τρόπος για να ολοκληρωτικά να από αυτήν την ιστορία το ανατρέψει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος mm -hmm. σε αυτή την ιστορία. Ωστόσο, εγώ οφείλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερο υπερήφανο ω Έλλην. Επειδή μα συμπαρίσταται η κυρία Λαγκάρτ. Ακούσε αυτή την είδηση. Λυπάτε ναι. πολύ, πολύ. Λυπάτε. Πολύ, Λυπάτε. πολύ όμω. Όχι ένα πολύ, πολύ η κυρία πολύ. Επειδή αυτή ξέρει από δουλειά. Δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή τη. Ε, ξέρει τι σημαίνει να χάνει τη δουλειά. Απολύει κόσμο. Το ναι, οπότε το ξέρει ναι. το είναι, αυτό το θέμα. Ξέρει, ξέρει πω είναι ένα πολύ χιλιάδε κόσμο. Ναι. Είναι μια ιδιόμορφη γυναίκα από πάρα πολλές απόψεις και από τη φυσιολογία της και από τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο δράσης της. Το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να έχει στρατολογηθεί από πάρα πολλοί νέα mm. σε, ειδικ... σε ειδικές υπηρεσίε και όλα αυτά τα πράγματα και συνεχίζει τη δραστηριότητά της μέχρι σήμερα. Ε... Λοιπόν, αυτή η κυρία η οποία είναι το δείγμα του απίστευτο παρασιτισμού που κυριαρχεί κάποτε ένα κλασικό συγγραφέα έλεγε ότι α, όλη αυτή η αριστοκρατία του χρήματο mm -hmm. δεν είναι τίποτα άλλο παρά το λούμπεν στοιχείο που έχει αναδειχθεί στην κορυφή τη κοινωνία. Ακριβώ αυτό το πράγμα είναι η κυρία Λαγκά, δηλαδή και όλοι αυτοί οι τύποι. Αν ψάξει το βιογραφικό, βιογραφικό τη κανεί, mm -hmm. θα δει το πόσο παρασιτικό άτομο είναι. Δηλαδή το δεν έχει γνωρίσει τι σημαίνει βιοπορισμό. Δουλεύω δηλαδή για να προσπαθώ να επιβιώσει. Και βεβαίως είναι δικτυωμένοι από πώς το λένε, από πολύ μικρή από πατέρα, μητέρα, ιστορίες, νεποτισμούς και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά μας λυπάται. Μας λυπάται και οφείλουμε Νιώθω να... Νιώθει πολύ παράνομαι. πολύ άσχημα. Ναι βεβαίως. Και γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να βλέπει τόσους στοχούς γύρω της. Είναι, δεν δεν ξέρεις, μπορεί. είναι... Ναι. Ναι. Λοιπόν, α, οφείλουμε να σταθούμε υπερήφανοι διότι α, ο κύριος Λοβέρδος θα πάρει πολιτικές πρωτοβουλίες και αναρωτιόμαστε γιατί αργεί τόσο πολύ να μας σώσει έσωσε την υγεία γιατί αργεί να μας σώσει ε, βεβαίως ο κύριος Λοβέρδος είναι ε, κάτι περισσότερο από τον ε, πρόγονό του που υπήρξε Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας και λαιλάτισε κυριολεκτικά το Δημόσιο Ταμείο ως επιχειρηματίας ένα από τα πιο βδελιρά στοιχεία που υπήρχε Σπυρίδων Λοβέρδος λέγε λεγόταν ψάξτε την ιστορία να δείτε τι, α, τι γλίτσα τρέχει από το όνομά του στη σελίδα που αναφέρεται με τη δράση του τον δικαιώνει απόλυτα και θα μας σώσει Οπωσδήποτε θα μας σώσει δεν θέλω να λέω ιστορίε, ιστορίες αλλά επειδή έχει περάσει από την μία οργάνωση ασταθεντικά <laughs> ε, <coughs> να ξέρετε ότι ο κ. Λοβέρος δεν έφυγε για δολογικούς λόγους <coughs> Αλλά Τώρα εγώ πρέπει να σε ρωτήσω Χάθηκε ένα ταμείο μιας οργάνωσης Και από εδώ το ψάχνουν η συντροφοί του Λοιπόν Συμβαίνουν ατυχήματα Ναι μπορεί να το λέω και εγώ Δεν λέω τίποτα ας πούμε Χάθηκε το ταμείο της οργάνωσης Λοιπόν και Από όσο γνωρίζω ακόμη το ψάχνουν Λοιπόν Τώρα χάθηκε το ταμείο του Υπουργείου Χάθηκε το ταμείο της χώρα. Ε, πολλά ταμεία έχουν χαθεί από τότε ε, θα τα βρούμε κάποτε θα τα βρούμε ε, μία επιπλέον είδηση που έχει μεγάλη σημασία και με αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Πεταγωνο και έχει μεγάλη σημασία να το mm -hmm. τονίσουμε είναι εντυπωσιακή η παρουσία του, της αρμάδας του ΕΚ του Αμερικανικού Στόλου στον Όρμο Φαλείο μήπως γυρίσουμε καμιά ταινία Δεν ξέρω. με εμάς εννοώ πρωταγωνιστές Νομίζω ότι είναι επίδειξη δύναμης. Δεν νομίζω ότι ρώτησανε κανέναν που ήρθανε και αναπτύχθηκε το σύνολο της αρμάδας. μιλάμε πάνω από 20 πλοία όλων των τύπων, από υποβρύχια, αρματαγωγά, οπλιταγωγά, πλοία συνοδεία, σπυραυλά, κατερνιδοπηλικά, καταδρομικά, φρεγάτες και ε, το αεροπλανοφόρο να είναι στα νυχτά. Mm -hmm. Το αεροπλανοφόρο που είναι, είναι ο πλήρη Σχηματισμός μάχης, με πολεμικά χρώματα, ε, με συσκότιση ε, πολέμου, μάχης μάλλον. Και βεβαίως μας κάνουν επίδειξη προσπαθώντας να, να, να, α, επανα, να μας θυμίσουν τουλάχιστον την παλιά ελληνική ταινία mm, ναι, «Καλώς ήρθε δηλαδή, το, το, το δολάριο». Λοιπόν, μάλλον ετοιμάζονται για επίδειξη δύναμης και στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου λοιπόν μυρίζει οπωσδήποτε ο έκτος ο Αμερικανικός στόλος μυρίζει εκτός από την υποτέλεια και το προτεκτοράτο που συνδέθηκε μαζί του όλες αυτές τις προηγούμενες δεκαετίες, κυρίως δεκαετές του 60-70 αλλά μυρίζει και πόλεμο είναι βαμμένο στο αίμα αυτός ο στόλος πολλών λαών της περιοχή. και γι' αυτό το πράγμα πρέπει να το κρατάμε πολύ σοβαρά υπόψη το τι γίνεται εδώ Βεβαίως εγώ θυμάμαι ότι παλιά στη δεκαετία του 80 έπαψε να έρχεται ο στόλος, οι μοίρε αυτού του στόλου εδώ, διότι προκαλούσε έντονες αντιδράσεις των Ελλήνων πολιτών, ε, κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις, μαζικότατες και όλα αυτά, στον Πειραιά, στο Φαστοφάλι, κλπ. Σήμερα έχουμε άλλα πράγματα σκεφτούμε <laughs> και το λιγότερο που μας είναι αυτό ε, α, α, αυτός, ε, ο στόλος που μολύνει, τουλάχιστον μολύνει ε, τα νερά του Βαλγικού Όρμου, όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Υπάρχουν και κολυβητέ. Ναι. Ξέρει να κάνεις μακροβούτια πούμε, και ξαφνικά να χτυπήσει το υποβρύχιο που έχει αράξει λίγο παρακάτω, α πούμε, είναι ένα θέμα. Ε, δεν βρίσκεται βεβαίω τυχαία εδώ. Ε, ούτε τυχαία πετούν φύλακε από πάνω του συγκεκριμένα ελικόπτερα. Α, Πολεμικά ελικόπτερα από πάνω, πα και γίνει οτιδήποτε ξέρει, δεν πάει κανένα. Α πούμε, με mm -hmm. κάμια μολότοφ και βυθίσκα ένα πλοίο. Λοιπόν, και το φρουρούν, α πούμε, από πάνω. Δεν έχουν αμολύσει του ναύτε του, καλό είναι αυτό. Διότι αν του αμολύσουν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα βγουν στη στεριά τα ναυτάκια. Ναι, δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Θα δούμε σκηνέ από την ταινία. Ναι, μα δεν νομίζω, μάλλον ξυλοδαρμία θα είναι, αλλά. <laughs> Υπήρχαν με χαριτωμένο τρόπο, ξέρεις. Ναι. Και βεβαίω έγινε και αυτό το, το σημείο, το, το, το οποίο είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό, αυτό που έγινε στο, στο Πεντάγωνο σήμερα. Ναι. Το ότι μπήκανε εργαζόμενοι στον προάπλιο χώρο ενό αυστηρά φυλασσόμενου χώρου. Σωστά. Ε, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Με την έννοια ότι δεν είναι μόνο οι που μπαίνουν σε αυτόν τον χώρο, μπαίνουν πάρα πολλοί πολίτε για μία σειρά λόγου. Αν ε... το γινάμε και τούμπα, και όλες και όλε καμιά φορά ότι κάτι που θεωρούμε δύσκολο μπορεί να είναι πιο εύκολο. Ναι. Από ότι το έχουμε στο το μία λέξη. το ζήτημα είναι που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι εργαζόμενοι okay. αυτοί έχουν απόλυτο δίκιο. Mm. Βεβαίω την ευθύνη τη φέρει ο Βενιζέλο, ο οποίο ε, υπέγραψε του νόμου που ενέταξαν τον Σκαραμαγκά στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Άμυνα, mm -hmm. από πού Μόνο και μόνο γιατί. Για να έχουν την κάλυψη οι Γερμανοί και να μα πουλάνε προβληματικά υποβρύχια. Να πουλάνε δηλαδή στο πολεμικό ναυτικό προβληματικά υποβρύχια τα οποία θα τα καλύπτουν καραμακά, θα τα φτιάχνει ω καραμακά. Και να μην φαίνεται α πούμε οι μίζες και οι άλλε συμφωνίε καταχρηστικέ που γίνονται βεβαίω με του Γερμανού. Mm -hmm. ε, τα χαλάσανε βέβαια με του Άραβε καθότι ξέρετε, ήρθαν οι Άραβε να μα φτιάξουν τα υποβρύχια πολύ γνώστα τεχνολογία των Εκεί υποβρύχια σε και φύγανε όταν διαπίστωσαν να ότι δεν τα βρίσκουν με την υγεία. Ξέρετε στις μίζες χαλά, χαλάσανε όλη η ιστορία. Θέλω τόσα όχι θα μου δώσεις τόσα τέτοια πράγματα. Ναι. Και πολύ περισσότερο όταν υπεγράφει συμφωνία για το Σκαραμαϊκά που απαγορεύει στο Σκαραμαϊκά να φτιάχνει πλοία εμπορικά πλοία mm. ή, για mm. ακτο... yeah. ή για την ακτοπλοεία. Μόνο παραγγελίε από το Υπουργείο. Δηλαδή, μιλάμε για από του μεγέθου. Τι δείχνει το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει σοβαρότητα στο Υπουργείο Άμυνα. Το να κατεβαίνει, να προσπαθεί να αντιμετωπίσει του εργαζόμενου που δικαίω ε, έχουν βγει από τα ρούχα του, ειδικά σε μια τέτοια εποχή όταν του κοροϊδεύει μονίμω mm -hmm. και του κατάσταζε δουλεύμενα και του έχει μετατρέψει χάρη και στι συνδικαλιστικέ ηγεσίε σε όμοιρου των σχεδίων του οποιοδήποτε Υπουργού και των οποιονδήποτε επενδυτών που θέλουν να, να, να τα αρπάξουν χοντρά με άλλο του σκαραμαγκά είναι έξαλλη και, και δικαιολογημένα είναι έξαλλη. Μόνο που θα ήθελα περισσότερο να δω αιτήματα που αφορούν και το σκαραμαγκά των ίδιων. Δηλαδή ίδια, την παραγωγική μονάδα δηλαδή. και την υπεράσπισή του, Και όχι μόνο το μεροκάματο. Γιατί mm. το μεροκάματο το σήμερα το, παίρ, το παίρνει, αύριο δεν το παίρνει Εάν πουληθεί ο σκαραμαγκάς και γίνει σκραπ. Αυτό το ξέρουν οι εργαζόμενοι πολύ καλύτερα από καθέναν άλλον. Λοιπόν, γι' αυτό μην χάσετε τι συνδικαλιστικέ ηγεσίε και κάποιου ε, βουλευτέ που έτρεξαν εκεί πέρα και μόνο το, το μόνο που θέτουν είναι το ζήτημα του, του, του Μπέρο Κάμετο, γιατί όλα, όλα τα άλλα αφορούν τον καπιταλισμό. Καλά, αυτοί, λίτρα, όλα τα όποια. άλλα αφορούν τον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενο είναι φύλακα του πλούτου και των παρελθόντων μονάδων του τόπου. Αν δεν είναι αυτό, δεν υπάρχει άλλο. Λοιπόν, γι' αυτό και διεκδική. Εθνικοποίηση του Σκαραμακά. Όχι εθνικοποίηση του στήλου αυτό που κάνουμε το Υπουργείο. Εθνικοποίηση ως παραγωγική μονάδα, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα και μάλιστα με αυτοδιαχείριση των ίδιων των εργαζομένων. Και μετά θα σου πω εγώ για πόσο εύκολα αναπτύσσεται η μονάδα αυτή. Λοιπόν, το δεύτερο... Και δηλαδή αυτό που θα έπρεπε να κάνει καρά, ο Σκαρα, οι εργαζόμενοι. Οι μου, μου γνώμη. Εκτός από το να κάνουν ε, τέτοιες ιστορίες που ενδεχομένως να αξιοποιηθούν από δυνάμεις άλλες για άλλους σκοπούς, πολύ πιο σκοτεινού, εντάξει, θα μπορούσαν καλύστα να πάρουν το σκαραμαγκά στα χέρια τους. Να τον πάρουν στα χέρια τους. Αυτό το είχε πει και για τη χαλιβουργία. Βεβαίω, σε, σε, σε αυτέ τι συνθήκε, Οτι... η παγκόσμια εμπειρία δείχνει ότι ο μόνο τρόπο για να περισσώσει τη δουλειά σου και να έχει προοπτική είναι μόνο το κίνημα καταλήψεων και αυτοδιαχείρισης των παραγωγικών μονάδων. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Όλα τα άλλα είναι φύκια μεταξύ τε κορδέλε που σου πουλάνε οι συνδικαλιστικέ ηγεσίε και η λεγόμενη αριστερή τη Αυτή συμφορά. Αυτό το, το πρόβλημα. Πάρτο καραμαγκά στα χέρια σου. Βάλτε να δουλέψει. Βάλτε την παραγωγική μονάδα να δουλέψει. Έχει, έχουμε το επιστημονικό δυναμικό. Υπάρχει δυνατότητα να μπορεί να υποστεχθεί από την ίδια κοινωνία. Κάνει το βήμα. Δώσε το παράδειγμα. Αλλιώ είσαι χαμένο. Τα πάρε τα, τα δουλευμένα, mm -hmm. είσαι χαμένος. Αυτό το ένα. Το δεύτερο που εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι. Τι δουλειά είχε ο Άγιεθα. Να βγει στου εργαζόμενου. Τέτοια ξεφτίλα δεν την περίμενα αλλά ο άνθρωπο δεν σέβεται τη στολή του. Δηλαδή, συγγνώμη, με Τι δουλειά, ρε, φίλε, έχει να, να βγει μπροστά σε Έλληνε πολίτε οι οποίοι διεκδικούν εργασιακά του δίκαια. Δικαι, τι δουλειά, τι είναι φαντάρι. Δεν θα έπρεπε να το αποδεχθεί έτσι, δηλαδή. Τώρα αυτό λοιπόν, και πέρατο... το τρίτο βεβαίω σχόλιο που μου κάνει φοβερή εντύπωση είναι πόσο θαρασίδιλα υποκείμενα είναι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Βάλανε μπροστά τον ΑΕΔΑ και αυτοί πήγαν και κρύθηκαν. Και αυτοί είναι. Αναζητώνται. Υπουργό, υφυπουργή και Γενικό Γραμματέα. Πολιτικών υπαλλήλων, αν θυμάμαι καλά, του Υπουργείου. Λοιπόν, είμαστε με τα καλά μα. Κρυφτήκαν τα θρασίδηλα υποκείμενα και βάλανε τον άλλον. Να τον ξεφτιλίσουν. Γιατί? Γιατί ο σκοπό του είναι η διάλυση των ενόπλων δυνάμεων. Και έτσι με ένα σπάρο, τριγώνια. Να απαξιωθεί. Η όλη ιστορία και να πέρασει πιο εύκολα στον Ελληνικό Λαό. Έλα, ώρα τώρα, τέτοιου αριθμού έχουμε. Α, τα όλα. Σιγά-σιγά απαξιώνονται όλα. Σιγά-σιγά ένα-ένα. Η πολιτική, yeah. η δημοκρατία. Και ο... μ' αρέσει που έχουμε τον κόκκινο Ντάνι και τον κόκκινο πάνω. <laughs> ναι, δεν κι <μάς>. όλοι. <laughs> δύο είναι όλοι κι όλοι. Λοιπόν, όλοι κι όλοι. Ναι, ο ένα είναι πράκτορα τη φωνή Αμερική. Μια ζωή από τον... <laughs> από τον κόκκινο Μάη πήγε στην κόκκινη φωνή τη Αμερική. Και δουλεύει ακόμη εκεί πέρα σαν δημοσιογράφος, δηλαδή πράκτορα CIA, ναι, ναι. έτσι, για να ξέρουν ποιο είναι ο φιλέλληνας ε, κόκκινο Ντάνι, μην Τέλος. τραλαθούμε. Και ο κόκκινο Πάνος, τα ξέρουμε το ποιο είναι και το τι είναι, δείχνει, δείχνει και το ανάστημά του αυτές τις μέρες που κρύφτηκε γιατί 300 εργαζόμενοι μπήκαν στο προάπλιο να διεκδικήσουν τα, τα δουλευμένα τους. Ναι, ε, ναι, αλλά αυτοί δεν αστείευονται, και ε, όσοι μπορεί ότι... α... όμως να οργανωθούν, <laughs> Αρκετά ασχοληθήκαμε με αυτού. Το λέω έτσι, δηλαδή, πολύ ποιοι το λέω. Όχι, αυτό, ναι. Βλέπω εδώ γιατί μα έχουν κατακλήσει. Παιδιά, γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Μην έχετε άγχος. Μόνο πριν πάμε στο ναι. κυρίως θέμα. Όχι, απλά θέλω να του διαβεβαιώσω επειδή έρχονται. Θα, θα σα ναι. λύσουμε τι απορίε. Λοιπόν, γιατί κάποιοι δεν ήταν εκεί εχθέ. Όλα στη σειρά του μη στεναχωρήσουμε. Επειδή μια πολύ καλή φίλη ε, τη εκπομπή ε, και γνωστή δημοσιογράφο στον Καναδά άκουσε. Τόσο το την θέμα. εκπομπή όλο και το θέμα τη ιστορία με τον κύριο Σώρα και τον. Που έχει μαζέψει τα χρήματα από τα την ομογένεια δίσκα, και θέλει πράγματα. να μα σώσει. Θα πάει να αγοράσει ναι. το χρέο. Ε, οι Ομογενείς δημοσιογράφου λοιπόν μα έστειλαν ένα μήνυμα σήμερα το πρωί. Mm -hmm. Είναι από τον Καναδά, το Μόντραλ συγκεκριμένα. Ε, σχετικά με το όλο θέμα αυτό, το οποίο το ψάξε λέει. Ε, Ολοκλήρωσε το ρεπορτάζ σχετικά με αυτό το πράγμα. Μα στείλει ένα μήνυμα που μας, για την αποκατάσταση τη αλήθεια. Ε, λέει, το διαβάζω επακριβώ ό,τι λέει. Επειδή κυκλοφορεί μια φούσκα με κάποιον σόρα, μόλι ολοκλήρωσε το ρεπορτάζ και αποκαλύπτω ότι ποτέ δεν επικυρώθηκε καταθετήριο από το Γενικό Προξενείο του Τορόντο. Μόνο το γνήσιο τη υπογραφή του Επαρχιακού Γραμματέα επικυρώθηκε από το Ελληνικό και Κυπριακό Προξενείο αντίστοιχα. Mm -hmm. Ο Επαρχιακό Γραμματέα του Οντάριο είχε επικυρώσει το πληρεξούσιο που συνέντεξε ο δικηγόρο. Δηλαδή. Το, το, το, της υπογραφής ναι. έτσι επικυρώνει την υπογραφή όχι αυτό που γράφει μέσα το κείμενο τα υπόλοιπα είναι μυθεύματα και ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να παραπλανάται από δίθεν σωτήρης και ζωρό η επίσημη ομογένεια δεν γνωρίζει τίποτε για τη δράση του σώρα και τις παρέασης του Ευτυχώς που υπάρχουν και ξένοι δημοσιογράφοι και κάνουν τη το δουλειά του. Ε, ε, πολύ σημαντικό αυτό. Εμεί το λέγαμε, εσύ το έλεγε εδώ, έτσι ότι πρόκειται Προφράμε. για μια απάτη. Λοιπόν, και επειδή μα ήρθε το μήνυμα από τον Καναδά, μισό λεπτό θέλω να πω, ε, στο Στελανό από την Κίνα, σε ευχαριστούμε, στελιά, γιατί μα ακούει από την Κίνα. <laughs> Στηλιανέ, σε ευχαριστούμε. Εγώ όταν πάμε. έλεγα κάποτε ότι φτάρουμε μέχρι το Πεκίνο, δεν ξέρω αν είναι από το Πεκίνο για βασικά. Καλού λέει ότι σα ακόμα τη μακρινή η Κίνα. Τι λένε καλά. Λοιπόν, ε, πάμε τώρα λίγο, γιατί έχουμε εδώ πέρα βομβαρδισμό. Εχθές... Να πούμε το σκεπτικό. Να πούμε το σκεπτικό, ναι, είναι το, το σκεπτικό, ναι. Το σκεπτικό είναι απλό. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή, και από προσωπική εμπειρία, αλλά και από τα επίσημα στοιχεία, mm -hmm. ότι περίπου το 60% των Ελλήνων φορολογουμένων δεν αδυνατεί να, να πληρώσει δηλαδή, την εφορία του. Επιπλέον, υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι. Ελλήνων πολιτών που θεωρούν ότι είναι αδιανόητο να πληρώσει μια δυο διαφορεία η οποία όχι απλά παραβιάζει κάθε έννοια φορολογικής δικαιοσύνης φορολογικού δικαίου αλλά είναι ένα σύστημα ή μια μέθοδος καταστολής εναντίον του λαού και δίμευσης περιουσίας του. Και με αυτή τη λογική δεν πληρώνουν όχι γιατί δεν έχουν αναγκαία στι περισσότερε περιπτώσει ισχύουν και τα δύο αλλά γιατί θεωρεί ως δημοκρατικό του καθήκον να μην πληρώσει ως δικαίωμά του ως, ως Έλληνα πολίτη διότι η ιδιότητα του πολίτη είναι ακριβώς αυτή ότι δεν μπορείς να μου επιβάλλεις με καταναγκαστικό τρόπο πράγματα που αμφισβητούν ή θέτουν υπό αμφισβήτηση την, ίδια την επιβίωση μου χωρίς να έχω λόγο και εφόσον δεν έχω λόγο διεκδικώ το λόγο με το να αρνηθώ να πληρώσω φόρου. Επειδή όμω, εντάξει, αυτό το λένε πολλοί, δεν είναι κάτι το οποίο. Ακριβώ. Ε, το θέμα είναι πού πατάς, να ακριβώς. το πω απλά νομικά. Μα απασχολούσε το ζήτημα από την εποχή των χαρατσιών, πέρυσι. Μα απασχολούσε το ζήτημα το ότι αυτό το πράγμα αναγκαστικά πα και το κάνει μόνο σου. Δηλαδή, ο κάθε φορολογούμενος αντιμετωπίζει τη λέλαπα τη εφορία μόνο του. Ναι. Και αυτό το πράγμα ε, δίνει ένα τεράστιο αβαντάζ στο κράτο. Γιατί το κράτο παρουσιάζεται σε ένα τεράστιο τέρα, Λεβιάθαν, που είναι. Έτσι, απέναντι σε ένα μεμονωμένο φορολογούμενο και μπορεί να τον εκβιάσει, να τον τρομοκρατήσει. Του τσακίζει την αξιοπρέπεια του. Ακριβώ. Λοιπόν, οπότε λέγαμε το εξή. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο συλλογικά όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε αυτό το λεβιάθα. Και αν το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί σαν, σαν Ελληνέ πολίτε, τότε ναι, μπορούμε να τον κρεμίσουμε ακόμη και να τον κρεμίσουμε. Λοιπόν, και ακριβώ αυτή τη λογική mm -hmm. βρέθηκε ακριβώ ο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προσφύγουμε στην ελληνική έτσι ώστε να μπορέσουμε συλλογικά να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, αυτό έχει να κάνει με μια σορευτική αγωγή, συλλογική αγωγή, συλλογική αγωγή ναι. η οποία έχει τον εξή χαρακτήρα. Με βάση την ομολογία που υπάρχουν στα ελληνικά δικαστήρια, που έχουν παράγει κατά κύριο λόγο τα ελληνοδικαία τη χώρα και κυρίω το ελληνοδικείο Αθήνα, που έχουν χαρακτηρίσει μνημόνιο, εφαρμοστικού νόμου και οτιδήποτε άλλο προέρχεται από αυτό ως πάνω και καταχρηστικό, κατα, καταχρηστικά όλο αυτό το πλέγμα τελείω αντισταγματικά και όλα αυτά, τότε η βεβαίωση φόρων που γίνεται στο εκαθαριστικό τσεφορίας εφορία είναι ψευδής, παραπιστική και πλαστή που την κάνει ο Υπουργός. Ναι. Άρα λοιπόν ναι. εμείς καταφεύγουμε ε, πώς τον, ε, ε, θα ασκήσουμε αγωγή ενάντια στον Υπουργό Οικονομικών ο οποίος είναι ο εκπρόσωπο του ελληνικού κράτους Εγώ. για όλα αυτά ότι κάνει δήλωση ψευδή, καταχρηστική πλαστή των στοιχείων στη βάση αντισυνταγματικών ε, που ε, ό, όπως έχουν εκκριθεί από τα ελληνικά δικαστέρια ε, μνημονίων και εφαρμοστικών νόμων. Αυτό το πράγμα ήδη έχει συνταχθεί αγωγή από τους νομικούς του ε, ΕΠΑΜ. Το ΕΠΑΜ. Το ΕΠΑΜ αναλαμβάνει την, την πρωτοβουλία αυτή. Ο λόγος είναι ο εξή απλό, ότι γιατί μα απασχόλησε πάρα πολύ, το συζητήσαμε πάρα πολύ καιρό και είχαν πάρα πολλέ αναλλακτικέ. Εμεί είχαμε πρωτοστατήσει στο να δημιουργηθούν επιτροπέ δράση κατά των χαρατσιών. Πολιτών, πρωτοβουλίε πολιτών. Και συμμετείχαμε κι εμεί, ενεργά στην ιστορία. Όμω, οι πρωτοβουλίε πολιτών, επειδή ακριβώ είναι πρωτοβουλίε πολιτών, είναι ευάλωτε σε αντίπεινα. Καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, αν το κράτος χρειάζεται, κάνει ε, προσφύγη στη λογική των αντιπίνων. το ΕΠΑ Είσαι πιο όμως, εκτεθειμένος απέναντι μπράβο, στο, στο, κράτος. στο κράτος. Το ΕΠΑΜ όμω έχει τη μορφή νομική μορφή ε, πολιτικού κόμματος. Είναι μέτωπο, έχει συλλογική οργάνωση, συλλογικότητα. Mm -hmm. Και ως τέτοιο δεν είναι τόσο ευάλωτο όσο οι μεμονωμένοι πολίτες. Γι' αυτό και μπαίνει μπροστά. Αν είναι να δεχτεί ε, αντίπινα, να δεχτεί το ΕΠΑΜ αντίπινα. Mm -hmm. Και όχι ο μεμονωμένος πολίτης που καταφεύγει στη δικαιοσύνη εναντίον του Υπουργού Οικονομικών ή εναντίον του κράτους. Αυτή είναι η φιλοσοφία της λογικής. Λέμε, συγκρουόμαστε, πάμε σε μετωπική. Δεν μας ναι. ενδιαφέρει τα ρίσκα που παίρνουμε. Τα παίρνουμε εμείς. Τα παίρνουμε εμείς, σε βάρνουμε. Γι' αυτό και ζήτησα από τους νομικού. Ε, παρακάλεσα, αν ε, είναι δυνατόν, ο πρώτος ενάγω να είμαι εγώ. Στο ναι. Με συντρίβουν κυριολεκτικά με την εμπορία την, με την... μου έθει. Δηλαδή, κινδυνεύει η οικογένειά μου. Δηλαδή, στερείται το μοναδικό μέσο που μου έχει απομείνει, δηλαδή κάποια έσοδα που είχα από κάποια κίνητα. Σαν οικογένεια. Μου τα στερούν παντελώ. Με αποτέλεσμα, με δεδομένο ότι είμαστε ελευθεροπαγγελματίε και δεν Αυτό... και είναι περιστασιακή η δουλειά, η... για να μην πω τίποτα χειρότερο. Λοιπόν, έτσι, μου στερούν παντελώς, το τελευταία, την τελευταία δυνατότητα να επιβιώσει μια οικογένεια και μάλιστα πολίτη. Λοιπόν, εγώ μπαίνω μπροστά. Έτσι, και σαν α, γραμματέα του ΕΠΑΜ, να το πούμε έτσι. Δηλώνοντα ότι το ΕΠΑΜ θα σηκώσει αυτή την ιστορία ακόμη και αν χρειαστεί να δεχτεί ό,τι πόλεμο κι αν το κάνουν. Α, καλύτερα να το δεχτεί το ΕΠΑΜ παρά οποιοδήποτε πολίτη ή πρωτοβουλία πολιτών σε αυτή την ιστορία. Mm -hmm. Δεύτερον, το σηκώνει το ΕΠΑΜ όχι μόνο για τα μέλη και του φίλου. δεν. Έχει το ελεύθερο να συμμετάσχει οποιοδήποτε. Ναι. Καμία προπόθεση πολιτική. Δηλαδή με την έννοια έλα στο επάνω να ψηφίσει ή να κάνει να ή ναι, δεν είναι, μα, τίποτα άλλο. Μα φαίνεται απόλυτη διαδικασία την οποία θα την εξηγήσουμε στη συνέχεια ότι δεν προποθέτει κάτι. Έτσι. Και <laughs> <στην> πραγματικότητα... <laughs> Δύο έγγραφα θα στείλετε και τελείωσε εκείνη η συμμετοχή σα. Ναι. Λοιπόν, αυτό που πάμε να κάνουμε είναι να βάλουμε το νόμο, το νόμο, το ελληνικό δίκαιο. ανάμεσα σε ένα αδίστακτο κράτο. Κατοχής και στον ένα πολίτη που είτε δεν έχει είτε αρνείται να πληρώσει τους χώρους του. Φόρους που δεν, έχει, δεν τους αναγνωρίζουμε σαν τέτοιους. Mm -hmm. Δεν έχουν καμία σχέση ούτε με ταποδοτικότητα, ούτε με δικαιοσύνη, ούτε με, φορο... με αντικειμενική φοροδοτική ικανότητα. Η κυρία <Και> χθες ήρθε έντομη, μεγάλη κυρία, και, και ναι. λέει δηλώνω μηδενικό εισόδημα. Ναι. Και λόγω του ότι έχω ένα διαμέρισμα, μου ήρθε να πληρώσω 1500-2000, θα θυμάμαι πόσο είπε, εφορεί, με εξοντώνουν. Τι θα γίνει, ακριβώς γι' αυτό συνεχίζει. Γι' αυτό γίνεται. Λοιπόν, και επειδή δεν μπορεί να πας σε μια διαπραγμάτευση με την εφορία, με τους, με τους όρους που ε, έχουν ψηφίσει οι κύριοι της Βουλής, γιατί θα, θα εξοντωθεί ο κόσμος, και ολοκτικά, γιατί σε βάζουν στην αρχή να πληρώσει το 2% και μετά πρέπει να πληρώσει το άλλο 50% τη φορολογική υποχρέωση και πάει. Μα εδώ δεν μπορεί να πληρώσει το ελάχιστο. Ε, και... και δεν πρέπει στο κάτω γραφείο αυτό να βρει δε... τον οφειλή. Και δεν έχουμε πιάσει τον πάτο του βαρελίου. Δηλαδή, Όχι, ε, με όλα αυτά που ακούγονται με τα νέα μέτρα, τα οποία θα, θα γίνουν πολλά πράγματα. Έτσι. Φαντάσου, τι θα έρθει του χρόνου. Το... Α, όσο Όχι, αφήνουμε, μα, όσο δίνουμε αυτό το περιθώριο. Το ξέρουμε. Το, με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Πρώτον, φαίνεται από το προσχέδιο προπολογισμού ότι η φορολογική επιβάρηση θα παραμείνει η ίδια mm -hmm. σε μια κοινωνία όπου θα υποστεί 7 με 8% μείωση του εισοδήματό του κατά μέσον όρο. Άρα, η φορολογία, η φορολογία δεν θα είναι η ίδια. Θα επιβαρυνθεί το εισόδημα κατά 8% επιπλέον Να. από τη φορολογική επιβάρηση. Κατά μέσον όρο, βέβαια. Γιατί Να, ναι, ναι. στα λαϊκά στρώματα η φορολογική επιβάρηση θα είναι τετραπλάσια του μέσου όρου. Λόγω τη καταστανεργεία, ιστορίε και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, άρα πρέπει να καταλάβουμε, ή, κα, ή πώ να το πούμε εδώ πέρα, το στείνουμε μανιάκι. Το, το σταμακελέ, εδώ δεν περνά φίλο. Όπω είπε εχθέ, όλοι μαζί μπλοκάρουμε το σύστημα. Ακριβώ. Αυτό έχει το Και επίση ποντάρουμε στο γεγονό ότι ένα μεγάλο μέρο πρωτοβάθμιων δικαστών mm. γνωρίζει ποιο είναι το καθήκον του και γνωρίζει επακριβώ πώ να υπηρετεί με άρτιο τρόπο την ελληνική δικαιοσύνη. Πρωτοβάθμιον δικαστό και το ξανατονίζω. Και στο κάτω των γραφείς, άλλωστε, και αυτοί βρίσκονται σε αγώνα. Εμείς δεν λέμε πήγαινε παραβίασε το νόμο. Εμείς λέμε εφάρμοσε το νόμο. Το νόμο. Εφάρμοσε το δίκαιο. Το δίκαιο που αντλείται μην, από τα δικαιώματα μην, του πολίτη. Και μην υποκύπτει σε άλλε πιέσει. Αυτό είναι το θέμα. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Λοιπόν, ε, θα περάσουμε στα διαδικαστικά που είναι πολύ σημαντικά. Θα πάρουμε μία ανάσα, να έχουμε μαζί μας αμέσως μετά και έναν από τους δικηγόρους ναι. που έχουν συνδράμισει όλη αυτή την ιστορία, σημαντικά, έτσι, για να μιλήσουμε και να απαντήσουμε ακριβώς στα ερωτήματα που θέτει ο κόσμος πώς διαδικαστικά θα συμμετάσχει σε αυτή τη συλλογική αγωγή. Λοιπόν, και με το βοήθεια του, ε, τον Μπίτλις να πούμε λίγα πράγματα... Ε, αυτό, λίγο διαδικαστικά ναι, έτσι, για να, να μπορέσω, ενημερώσουμε για να, να, να μπορέσω, καταλάβουν και αυτό που δεν μα έβλεισαν εχθέ. Ναι, για, ε, για να συμμετάσχει κάποιο συλλογική αγωγή, χρειάζονται δύο πράγματα. Δύο πολύ απλά πράγματα. Ναι. Μια απλή φωτοτυπία του εκαθαριστικού τη εφορία του ναι. έτσι, mm -hmm. και μια υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση που όποιοι ήταν όσοι ήταν εχθέ την προμηθεύτηκαν, όσοι δεν ήταν εχθέ ε, μπορούν να την κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του ΕΠΑΜ epamχελά.gr. Ε, λοιπόν, μπαίνετε στην ιστοσελίδα του επαμ epamχελά.gr και θα βρείτε αυτή την εξουσιοδότηση, την οποία ε, την κατεβάζετε, την ε, εκτυπώνετε, την ε, υπογράφετε. Βεβαίως, μιλάμε, με βεβαίως υπογραφή. Με, έτσι, Αυτό, με, στο κέντρο με το γνήσιο τη υπογραφή. Ή στο αστυνομικό τμήμα, ή στο ΚΕΠ. Λοιπόν, πηγαίνετε για το γνήσιο τη υπογραφή. Αυτά τα δύο, λοιπόν, έγγραφα μπορείτε ή να τα αποστείλετε, ή να τα πάτε εσείς οι ίδιοι, θα πάρτε ένα χαρτάκι και ένα μολυβάκι να τα σημειώσετε, έως τις 14 Οκτωβρίου στα εξής γραφεία. Είτε στα κεντρικά γραφεία του ΕΠΑΜ, σφακτηρίας 23, στον Κεραμικό, ε, το προ... τις πρωινές ώρες 10 με 1 το μεσημέρι και το απόγευμα 5 με 8 το απόγευμα, είτε στα γραφεία του ΕΠΑΜ, στο πυρήνα Ακρόπολης, Κύλης 579 Πετράλωνα, τι απογευματινές ώρες από τις 6 και μετά, στα γραφεία του ΕΠΑΜ Βορείου τομέα Αθηνών Σαλαμίνος 36 Μαρούσι, πάλι το απόγευμα. Στα γραφεία ΕΠΑΜ νοτίου τομέα Αθηνών, Λακωνία 27, Άλυμος, το απόγευμα 5 με 8. Και στα γραφεία του ΕΠΑΜ Νέας Μύρνης, Νικολάου Πλαστήρα 1-3, στη Νέας Μύρνη, το απόγευμα 5 με 8. Είτε θα το πάτε εσείς ο ίδιος αυτό το φάκελο, είτε θα το αποστείλετε με ένα κούριελ. Και η μοναδική σας οικονομική επιβάρυνση είναι 5 ευρώ. Έτσι. Για την κάθε αγωγή. Είναι 5 ευρώ η οικονομική γιατί με... για την κάθε συμμετοχή. Είναι 5 ευρώ. Ε, επειδή ερωτήθηκε χθες ε, τι θα πληρώσουμε, διότι ο καθένας έχει συνηθίσει ότι κάνει μια αγωγή, ναι. μπαίνει σε μια διαδικασία. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι το θέμα των αγωγών είναι μια προσφορά, μια θελοντική εργασία που κάνουν η νομική του ΕΠΑ. Στα πλαίσια της νομικής αλληλεγγύης ναι. που έχουμε... Ναι, που ναι αλλά είναι νομική. πολύ σημαντικό και πρέπει να το αναφέρουμε. Mm -hmm. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν εκ του ε, σημαντικούς ε, διοργανωτές του όλου θέματος. Ε, ο Μάριος Μαρινάκος, ε, ένας από τους, δικηγόρους, τους καλούς δικηγόρους που θα βοηθήσουν όλο αυτόν τον κόσμο, είναι μαζί μας. Μάριε. Χαίρετε, ε, καλά είμαστε. Ε, Εχθέ τα εξήγησε πάρα πολύ ωραία στον κόσμο. Νομίζω ότι δεν μείνανε πολλές απορίες, αλλά σήμερα πολλοί φίλοι της εκπομπής που δεν μπόρεσαν να έρθουν. Εχθές έχουν κάποιες ερωτήσεις. Οπότε θα μας βοηθήσεις λίγο ε, να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Ε, το νομικό κομμάτι. Να εξηγήσουμε το νομικό, νομικό... που ε... όλη αυτή η σκέψη. Είσαινετε επί του πρακτέου. Θα πρακτικά επί... επί του πρακτέου κύριος. Επί του πρακτέου. Ε, Καταρχά, ε, χαίρετε κύριε Καζάκη, δάσκαλοι. Ε, το, εγώ τον κύριο Καζάκη τον λέω δάσκαλο. Ε, οπότε όταν θα χρησιμοποιήσω αυτή την προσφάνηση να ξέρετε σε ποιον αναφέρομαι. Εμένα μην με πει κυρία Μπάστα, επειδή είμαστε Μπορείς στον αέρα. Έχουμε οργία, γιατί έχουμε και πάρα πολύ καλή συνδική σχέση. Ε, αυτό ε, επί του πρακτήρου, όλη αυτή η διαδικασία είναι ένα τεράστιο εγχείρημα το οποίο προσπαθούμε να διοργανώσουμε. Έχει να κάνει με το ότι, ε, ε, βεβαιώνει φόρου οι οποίοι ρίδονται στο μνημόνιο που κρίθηκε αντισταγματικό. Ε, για να δημιουργηθεί όλη αυτή η αγωγή, η οποία θα είναι πολλέ χιλιάδε σελίδε ανάλογα με τον αριθμό των εναγόντων, ε, χρειαζόμαστε εξ, μία εξουσιοδότηση προκειμένου να ε, υπογράψουν οι δικηγόροι του ΕΠΑΜ αυτή την αγωγή στο τέλο και να την υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο είναι το Πολυμελέστιο του Δικείου τη Αθήνα. Και από εκεί και πέρα χρειαζόμαστε, <χω> με συγχωρείτε, <χω> πέραν τη εξουσιοδοτήσεω αυτή χρειαζόμαστε και κάποια προσωπικά στοιχεία, εφόσον μπορεί να μας τα κάθε φορολογούμενο, σχετικά με την προσωπική του κατάσταση. Δηλαδή, αν είναι πολύτεκνο, αν είναι τρίτεκνο, αν έχει μειωμένα εισοδήματα, αν είναι άνεργος αν είναι απολυμμένο ή οτιδήποτε άλλο το οποίο θα μπορούσε να αποδείξει ότι στην προηγουμένη περίπτωση η φορολογική του επιβάρυνση είναι αντικείμενη στα συνταγματικά του δικαιώματα. Οπότε, ε... Μαρία, για να γίνει μια διευκρίνηση, επειδή είπα πριν, πριν, ε, λίγο πριν συνδεθούμε ότι θέλουμε την φωτοτυπία του εκαθαριστικού τη ανέφερε. Ναι. Θα θέλαμε ίσω και ένα μίνι. Ε, ε, μία μίνι ε, πληροφοριακή φόρμα σχετικά με όλα αυτά τα στοιχεία του κάθε φυσικού προσώπου, το οποίο θα ναι. φέρεται ω ενάγοντα κατά του ελληνικού δημοσίου, όπω αυτό εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, γιατί αυτό είναι που υπογράφει τα νοθευμένα έγγραφα, δηλαδή τα εκαθαριστικά. που θα αφορά την οικογενειακή του κατάσταση και την επαγγελματική του. Λίγα πράγματα, ναι. Ένα χαρτί καθένα, ναι. Ε, να μπορούμε να, να αποδείξουμε δηλαδή αν χρειαστεί το βαθμό της φορολογικής επιβάρυνσης και αυτό έχει να κάνει με το εξής. Ε, όπως είπα και χθες στην εκδήλωση, ξέρουμε ότι αυτή είναι μια πολύ δύσκολη μάχη και θα είναι ληθαλέα μάχη απέναντι σε ένα σύστημα το οποίο το αποσκοπεί μόνο στο να απομυζήσει οτιδήποτε έχει απομείνει στον Έλληνα πολίτη σε κινητή ή ακίνητη περιουσία. Ξέρουμε ότι η μάχη είναι δύσκολη και δίνουμε στον εαυτό μας μόνιμα σε ένα ποσοστό επιτυχίας της τάξης το 1%. Αλλά ξέρουμε επίσης ότι δεν θα καταλήξουμε τη μάχη αυτή, οτιδήποτε και να συμβεί, είτε κερδίσουμε είτε χάσουμε. Εάν μάλιστα κερδίσουμε μας το διαδεθμένοι, να αφήσουμε την όποια απόφαση στην Ελλάδα να δική ειδικήσει ώστε να εξαρτηθεί η ενωμετάξη και να αφαθούμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δηλαδή να σηκώσουμε το βάρος από τις πράτες του Έλληνα πολίτη, για κάθε Έλληνα πολίτη και μέχρι την εξάρτηση κάθε δυνατής λύσης μπορεί να δοθεί δικαστικά. Μέχρι δηλαδή και το δικαστήριο των, Ευρωπαϊ... των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Εξήγησε, Αυτό... εξήγησε μου, σε παρακαλώ, γιατί ναι. τα ακούει απλώ πολίτη. Σου λέει: Εγώ χρωστάω 600, 2.000, 5.000, ο καθένα σε ένα ποσό στην εφορία. Ναι. Κάνω, συμμετέχω σε αυτή τη συλλογική αγωγή. Ναι. Ε, αυτά δεν το κίζονται. Δεν θα έχει τη εφορία να με τα ζητάει, δεν θα μου τα κρατάει από το μισθό μου. Τι γίνεται, επειδή έχω κάνει αγωγή, η οποία μπορεί να τελεσθηδικήσει σε 4-5 χρόνια. Εγώ δεν πληρώνω την εφορία. Γιατί τη, την ίδια στιγμή mm -hmm. ε, όπως πάντα στο ΕΠΑΜ ε, έχουμε ως πρώτο μας μέλημα τον, ε, την κοινωνική ευημερία και την κοινωνική ειρήνη ούτε εδώ παραλείψαμε να το σκεφτούμε αυτό και γι' αυτό το λόγο ε, θα καταθέσουμε μια αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για να λάβουμε προσωρινή διαταγή με την οποία θα πάβει και η προσάυξηση του 1% μηνιαίως ε, στην εφορία η προσάυξηση του φιλόμενου ποσού mm -hmm. αλλά και θα διατάσσεται ο εφορος να μην ειστάξει το ποσό αυτό με τις ε, διατάξεις του του ΚΕΔΕ, δηλαδή του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και τρίτον, ότι δεν θα μπορεί η εφορία να μα αρνηθεί την παροχή υπρεσινότησης προς το πρόσωπό μας όπως είναι για παράδειγμα η έκταση φορολογικής ενημερότητας ή οποιαδήποτε άλλη ε, συναφής πράξη και ενέργεια την οποία υποχρεούνται να προβαίνει. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε να. προσωρινά και μέσα στο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που υπολογίζω να, να μην είναι μεγαλύτερο της τάξης μια εβδομάδα. Ε, ο νόμος λέει εντό 48 ώρων, αλλά α πούμε για μια εβδομάδα για να είμαστε εντό των πλαισίων που λειτουργεί η ελληνική δικαιοσύνη. Υποθέτουμε ότι εντό μια εβδομάδα θα μπορέσουμε να έχουμε κερδίσει μια προσωπική διαταγή. Ελπίζω δηλαδή να την κερδίσουμε, με την οποία θα επιτάσσεται το ελληνικό δημόσιο να μην μπορεί αφενό να εισπράξει το ποσό, να μην μπορεί να το κίσει το ποσό, να το πούμε απλά, και να μην μπορεί να μα αρνηθεί να μα χορηγήσει φορολογικέ ή να μα φρύπει μπλοκάκια ε, και να πούμε διαταγή. Φορολογική ενημερώτητα δηλαδή θα μπορώ να πάρω. Ναι, έτσι, αυτό θα είναι σημαντικό. Αυτή, αυτή, αυτή δεν θα φαίνομαι ότι χρωστάω στην εφορία, κατά είναι... κάποιο τρόπο, το λέγω λίγο έτσι απλά. Ε, θα από θα τη στιγμή είναι... που θα συμμετέχω σε αυτή την κίνηση και θα έχω καταθέσει η αγωγή. Ε, θα φαίνεται ότι υπάρχει εκκρεμότητα, Υπά... ναι. η οποία όμω είναι σε δικαστική διερεύνηση. Μάλιστα. Δηλαδή δεν, υπάρχει, ε, δεν μπορεί το ελληνικό δημόσιο να λέει ότι χρωστάμε από τη στιγμή που υπάρχει εκκρεμωδικία για το αν υπάρχει νόμιμη υπόσταση χρέου. Γιατί τους ουσίες αυτό λέμε ότι δεν είναι νόμιμη η υπόσταση του χρέου μας. Ότι το χρέος μας είναι προϊόν νόθευσης ή πλαστογραφίας. Εάν λοιπόν είναι όντως προϊόν όφελος της πλαστογραφίας, τότε λέει χρωστάμε. Εάν κριθεί από το δικαστήριο απέναντίον ότι είναι νόμιμα τα καθαριστικά, τότε σε αυτή την περίπτωση προφανώ χρωστάμε. Αλλά εν τέλει θα το κρίνει αυτό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οι διατάξεις δε, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Διεθνού Συμφώνου του ΟΗΕ ΕΕ, για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα είναι αυτές οι οποίες παραβιάζονται, όπως ξαναναγνώρισε και το Ιδ ε, να σε ρωτήσω τώρα γιατί έρχονται διάφορες εδώ έτσι, λεπτομέρειες που για κάποιου όμως είναι σημαντικού. Ε, λέει ένας φίλος, το λένε κι άλλοι αλλά τώρα θα πω ένας φίλος Λέει εδώ ο Νίκος λοιπόν ότι στην υπεύθυνη δήλωση προφανώς την έχει στα χέρια του Αυτή που εξουσιοδοτεί τους δικηγόρους ε, δεν αναφέρεται για ποια υπόθεση εξουσιοδοτούμε τους δικηγόρους Και έτσι λένε σαν λευκή επιταγή, διευκρίνησε το ε, αν προσέξετε, η εξουσιοδότηση είναι ε, αντιγραφή από το συμβολογραφικό πλήρη εξούσιο. Δεν κάνουμε το κεφάλι μας. Ε, είναι αυτά τα οποία γράφουν συμβολογράφη όταν οι πελάτε μας μας εξουσιοδοτούν, μας πλήρε εξουσιοδοτούν μάλιστα, προκειμένου να τους υπερασπιστούμε σε κάποιο δικαστήριο. Ε, στο τέλος θα δείτε ότι υπάρχει και ένα ήτη. Δηλαδή υπάρχει και η επεξήγηση του για ποιο πράγμα μα ε, εξουσιοδοτούν. Από εκείνο το σημείο και μετά θα δείτε λοιπόν ότι είναι για την κατάθεση αγωγή, για την αναβολή ματέωση, για τη συζήτηση προσωρινή διαταγή κτλ. Δεν μπορούμε όμω να γίνουμε πιο ορισμένοι γιατί αυτή τη στιγμή η αγωγή δεν έχει κατατεθεί. Δεν υπάρχει αριθμό καταθέσεω. Υπάρχει η συλλογή των ενδιαφερομένων προκειμένου να συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα. Δεν μπορούσε να γίνει πιο ορισμένο διότι πολύ απλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι πιο ορισμένο να αναφερθεί. Mm -hmm. Νομίζω ότι είναι διευκρινιστικό αυτό. είναι και κάθε απορία έτσι. Δεν υπάρχει δεν... κάποιο δόλος, παιδιά. Όχι, λοιπόν... θα έπρεπε να αναφέρει το αριθμό πρωτοκόλλου δεν... τη κατάθεση τη κατα... συλλογική αγωγή. Αυτό είναι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αριθμό πρωτοκόλλου, γιατί η αγωγή τώρα συντάσσεται. Επομένω, π... δεν μπορούσαμε να έχουμε πρωτόκολλο καταθέσεω τη στιγμή που δεν έχουμε καταθέσει. Λοιπόν, και αφορά ανθρώπου. Αν να σα το πω έτσι λίγο νομικά, ναι. ε, είναι, Δεν υπάρχει υπόθεση ακόμα. Ναι. Για να το καταλάβουμε. Ναι. Ε, θεωρούμε ότι υπάρχει κατάσταση τη αγωγή από τη στιγμή που κατατίθεται στο δικαστήριο και επιδίδεται στον αντίδικο. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε κατατεθεί κάποιο δικόγραφο σε δικαστήριο, ούτε έχει επιδοθεί κάτι στου αντίδικου. Για μάλιστα. να γίνεται συγκεκριμένο πάνω στην υπόθεση. Ακριβώ δεν μπορούμε. Επομένω, πόσο πιο συγκεκριμένο να γίνει. Να κάτσουμε να, να ε, ε, επισυνάψουμε στην υπεύθυνη δήλωση όλη την αγωγή. Είναι πάρα πολλέ σελίδε και Όχι. θα είναι αδύνατο Όχι, Όχι. νομίζω ότι είναι το ξεκαθάρισε στο θέμα αυτό. Ε, θέλω να σε ρωτήσω, ε, να το ξεκαθαρίσουμε, ότι στη συλλογική αυτή αγωγή μπορούν να συμμετέχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν πάει ήδη στην εφορία και να έχουν πληρώσει ένα ποσό. Έτσι δεν είναι, δηλαδή. Ναι. Πρώτη, ακόμα δόση. Ναι, ή να έχουν κάνει και ένα διακανονισμό γιατί ξέρω εγώ τις 7 δόσει να τι κάνανε 15, δεν ξέρω τι. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι δεν υπόκειται στον ίδιο κίνδυνο mm. της, ε, του να καταβάλουν εν ώψη πλαστού, είναι το θευμένο έγγραφο. Μάλιστα. Ε, από την άποψη αυτή λοιπόν, ε, οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο ε, κινδυνεύουν, αλλά έχουν ήδη υπαχθεί στον κίνδυνο. Απλά ο κίνδυνο είναι διαρκή και υφιστάμενο και έχουν δικαίωμα <laughs> να προστατευτούν έναντι των αυθαιρεσιών του ελληνικού δημοσίου. Αυτό που δεν μπορεί να συμμετάσχει είναι αυτό που πήγε και εξόφλησε την εφορία. Ναι, όχι, αυτό που πήγε και εξόφλησε την διαφορεία, ενδεχομένως θα μπορούσε να συμμετέχει σε δεύτερη φάση, εφόσον οι πρώτοι, ε, οι πρώτοι ενάγοντες, ναι. μεταξύ των οποίων θα είμαι και εγώ ή θα είναι και ο κ. Καδέκης, όπως είπε χθες, ναι. ε, εφόσον οι πρώτοι ενάγοντες καταφέρουμε και δικαιωθούμε, τότε και αυτός που εξόφλησε θα έχει μια νόμιμη βάση, με το δεδομένο ότι θα έχει κριθεί ως ύποπτο νοθείας ή πλαυτογραφίας, το εκαθαριστικό του. Mm -hmm. Άρα ακόμα και ανεξόφληση θα μπορεί να αναζητήσει, αλλά με τη διατάξεις του του πληθυσμού, αυτά τα οποία έχει καταβάλει. Είναι άλλη νομική του βάσης, δηλαδή. Και να διευκρινίσουμε κάτι, επειδή έχουμε δώσει ημερομηνίες, είναι από σήμερα έως τις 14 Οκτωβρίου ναι. η πρόθεσμία, επειδή έχουμε μηνύματα από την επαρχία, πάρα πολλά, να πούμε Οπότε, ότι αυτό, αυτό ίσως είναι μια πρώτη φάση, γιατί ξέρεις, είναι και θέμα είναι μια πρώτη φάση αυτή της αγωγή και ότι στη συνέχεια θα δοθούν ίσως και κάποιες άλλες ημερομηνίες όσο αυτή η δράση ταξιδεύει στην περιφέρεια Ναι, σε πρώτη φάση τάξη με την προθεσμία των 10 ημερών προκειμένου να μπορέσουμε εδώ 10 ημερών να κάνουμε την πρώτη μας κίνηση, θέλαμε να είναι γρήγορη, mm -hmm. θέλαμε να, είναι, ε, ε, να εθνιδιάσει το σύστημα και αν καταφέρουμε να πάρουμε και την προσωπική διαταγή, θέλαμε να πετύχουμε μια πρώτη πολύ δυνατή, ένα πρώτο πολύ δυνατό χτύπημα σε όλο αυτό το μνημονιακό πλαίσιο που προσπαθεί να μας εγκλωβήσει η πολιτική ηγεσία του τόπου. Ε, ε, ε, αν ε, καταφέρουμε να πάρουμε αυτή την προσωρινή διαταγή, αλλά και αν δεν την πάρουμε, τότε θα επανέλθουμε με δεύτερη αγωγή των νέων ε, εναγόντων, με τρίτη αγωγή, με τέταρτη αγωγή. Δεν θα εξαντληθούμε, δεν θα καταλήξουμε καμία μάχη. Τώρα ξεκινάμε, δεν θα χάσουμε με την, προπή, με την πρώτη μάχη, δεν θα καταλήξουμε τον πόλεμο. Τώρα ξεκινάει ο πόλεμο τη οντική ρήξη με το Υπουργείο Οικονομικών. Mm. Απέναντί μα ο κύριο Στουρνάδα, είναι ο, ο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, είναι η τρόικα επί ουσίες, και τα μέτρα που μα επιβάλλουν οι ξένοι κατακτητέ. Και θα του παλεύουμε μέχρι να κερδίσουμε αυτό που θέλουμε. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω, δεν με την εσύ κάποια διευκρίνηση περαιτέρω. Ε, όχι, όχι, να ξέρουμε μόνο το γεγονός ότι ε, επειδή έτσι αλλιώ το ΕΠΑΜ θα κάνει εκδηλώσει για αυτήν που έγινε χθε σε κάθε γειτονιά, ουσιαστικά σε κάθε πλατεία, mm -hmm. ε, να είναι ε, σε γρήγορο κόσμο. Γιατί, για παράδειγμα, το Σάββατο στι 6 του μηνό. Στη Λαμπρινή, στην πλατεία του Ανδρέ... Ανδρέα, θα είμαι και εγώ και ο Μάριο σε εκδήλωση του ΕΠΑΜ Γαλατσίου και μια... Με την ευκαιρία μπορεί να γίνει και ζωντανή ζω... συζήτηση και να δοθούν τα στοιχεία ναι. για τη συμμετοχή. Να, Αν, συμμετοχή... Πρέπετε, μόνο μία παρέμβαση. Μόλι έλαβα ένα μήνυμα στο κινητό μου από τον συναγωνιστή του Γιάννη του Γιοργού όταν δίνει ποσοστό 1% επιτυχία. Δεν βοηθά στο να δώσει ελπίδα στον κόσμο. 1% για του ΕΠΑΜΗΤΕΣ και με τον τρόπο που σκεφτόμαστε και αγωνιζόμαστε είναι πάρα πολύ. Πιστέψτε με, είναι τεράστιο ποσοστό επιτυχία. Σαν ε... να έχουμε είναι... κερδίσει. Ε, το ΕΠΑΜΗΝΤΕΣ είναι στην πρωτοπορία και στο νομικό ακτιβισμό. Αν το θέλετε να το θεωρήσουμε όλο αυτό το νομικό ακτιβισμό, είναι και στην πρωτοπορία τη ε, οικονομική ανάλυση. Γιατί αυτά που λέγαμε χρόνια τώρα έρχονται να τα υιοθετήσουν ε, ω ε, μετάξυ των προφήτε, βέβαια ε, κάποιοι. Ε, αποδεικνύονται κάθε μέρα ότι όλα όσα λέμε τα έχουμε μελετήσει καλά, τα έχουμε αντιληφθεί σωστά και τα έχουμε επεξεργαστεί με ειδικέ ομάδε, με ομάδε ειδικών, όχι ω τεχνοκράτε, ω απλοί Έλληνε πολίτε με την κοινή λογική καταρχά. Και ε, το 1% για τέτοια ποιότητα οργάνωση, για τέτοια ποιότητα μηχανισμό είναι πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχία, πιστέψτε με. Γι' αυτό λέω 1%. Αν το πω παραπάνω από 1 τότε θα μπορούσαμε να μιλάμε και για βεβαιότητα. Μ' αρέσει τη Μάρι που είσαι έτσι πάντα αισιόδοξο. Αλλά αυτό θέλω να πω, η αισιοδοξία σου πηγάζει και από την νομική σου γνώση. Ε, ναι. Ε, ναι. Ε, ναι. Ε, ε, ναι. Αν είσαι επαγγελματία στο είδο. Αν είχαμε ναι. σωστά μέσα μα μαζική ενημέρωση και δεν θέλω να προσβάλλω εκουδενή ούτε το σταθμό που με φιλοξενεί αυτή τη στιγμή, ούτε και εσένα Γεωργιά, γιατί γνωρίζω την ε, ε, επαγγελματική σου δραστηριότητα δημοσιογράφων. Εάν είχαμε σωστά μέσα είχαμε δικής ενημέρωσης και ενημέρωναν τον κόσμο ανατακτά χρονικά διαστήματα αντί για το lifestyle και τις κίτρινες φυλάδες, αν τον ενημέρωναν για τα δικαιώματά του τότε και οι Έλληνες πολίτες θα είχαν ε, μεγάλο ποσοστό αισιοδοξίας, θα ήταν πολύ πιο αισιοδοξης, θα είχαμε αποφύγει τις 3.000 αυτοκτρινίες για τις οποίες η θυκή είναι όλη αυτή η φιλομνημονιακή πολιτική που, υπηρετούν, που υπηρετούν το μνημόνιο την Τρόικα και τις επιταγκές της. Θα είχαμε καταφέρει να ε, υποστηρίξουμε τα εθνικά μα δίκαια και στα διεθνή δικαστήρια αλλά και στα ελληνικά δικαστήρια και δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που ήμασταν σήμερα. Σε τέτοιε κατάδιες αθώοι που να υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Βουλή δεν υπάρχουν. Φταίνε όλοι. Και φταίνε με, ακόμα και στο βαθμό τη συνειδητοποίηση ναι. του είναι πολίτη. Γιατί επί, επί τόσα χρόνια μα έμαθαν απλά να μα πετάνε εξωκόμματα και εμεί να το δεχόμαστε και να έχουμε το πνεύμα μα να κοιμάται. Τίποτα άλλα. Μάριες, ε, ήταν ο Μάριος Μαρινάκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση γιατί ξέρω ότι πνίγεσαι και έχει πάρα πολύ δουλειά και σας με σας αυτό το θέμα και γενικότερα. Να σε καλά, καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε όταν να, χρειαστεί. Να, να είστε καλά κι εσείς, χαρήκα ε, και καλή συνέχεια και στην εκπομπή, θα σας ακούω τακτικά. Ευχαριστούμε πολύ Μάριε. Να δύο, να Λοιπόν, ε, να πούμε ότι για όλου εσά που δεν έχετε προμηθευτεί αυτά τα δύο έγγραφα και γενικότερα που χρειάζεται να μάθετε τι ακριβώ ε, χαρτιά σα χρειάζονται και ποιε είναι οι κινήσει που πρέπει να κάνετε για να συμμετάχετε στην συλλογική ε, αγωγή. Ε, ε, είπαμε, την, μια απλή φωτοτυπία του εκαθαριστικού τη εφορίας χρειάζεται. Ούτε επικύρωση, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Απλή φωτοτυπία. Απλή φωτοτυπία. Και μια ε, ε, εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη με το γνήσιο τη υπογραφή, έτσι την οποία την προμηθεύεστε από την ιστοσελίδα του ΕΠΑΜ στο epamheλά.ga. Έχει ενημερών... και το απαραίτητο κείμενο εκεί που ναι. πω, το αυτό που θα πρέπει να γράψει. Απλά να πω το εξή, επειδή ε, τώρα έχουν μπει πολλοί φίλοι, την, έχουν κατεβάσει αυτά τα στοιχεία, διότι τα συμπληρώνουν, γενικώ γίνονται κάποιε διορθώσει και σε λίγο χρονικό διάστημα θα είναι πάλι στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΜ, γιατί έπρεπε να συμπληρωθούν κάποια πράγματα. Οπότε ε, έχετε λίγο υπομονή, μέσα στην ημέρα οπωσδήποτε θα τα βρείτε. Δεν, Δεν ναι, μπορώ έτσι, να σα πω την ώρα, έτσι λοιπόν. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να τα από το site τη εκπομπή ΑΕ για να μπορείτε να τα βρίσκετε σύντο ότι υπάρχει μια ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση για όλες τις απορίες που έχετε τις νομικές είναι η γραμματεία της νομικής υπηρεσίας είναι papakigmail.com στέλντε εκεί τις απορίες σας είναι Παπάκι.κό. W. W. W. E. E. E. Εκεί οτιδήποτε όσο αφορά, την συλλογική, όσο αφορά στην συλλογική αγωγή. αγωγή, αλλά και για τα δάνεια τη τράπεζα και λεπτά ναι, οτιδήποτε εχθές πρόβλημα αντιμετωπίζεται. Έγινε και μια πολύ μεγάλη κουβέντα για τα Βεβαίως. δάνεια στα γράφια στο λευκό. Το επόμενο όχι, βήμα, νομίζω. αλλά να επιμείνουμε τώρα στο ζήτημα τη συλλογική ε, ναι, αγωγή είναι το επόμενο βήμα που σχεδιάζουμε σαν κίνηση. Η αντιπαράθεση με τι τράπεζε και εκεί θα δώσουμε μια μάχη. Υπάρχει μια, ένα πολύ καλά, καλό αντίστοιχο σκεπτικό που μπορούμε να χτυπηθούμε με τι τράπεζε και εκεί θα είναι, τα πο, θα, θα είναι πολύ πιο. Α, θα είμαστε πολύ πιο βέβαιοι για το αποτέλεσμα. Καταρχήν mm -hmm. από mm -hmm. το 1% ναι, θα είμαστε κατά 1,5% βέβαιοι. <laughs> ναι. Λοιπόν, α, α, και από εκεί και πέρα α, θα υπάρχουν οι εκδηλώσει του, του ΕΠΑΜ που είναι σίγουρο θα γίνουν και στην γειτονιά σα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ε, απλά λίγο τα αυτιά ανοιχτά. Δηλαδή, να. στο γαλάτσι τη λαμπρινή που είπαμε στο πλατείο του Αγίου Αντρέα, στι 6 ώρα το Σάββατο, στι 6 του μηνό. Την Κυριακή, την επόμενη, θα γίνει στο Νέο Ηράκλειο. Αντίστοιχη εκδήλωση. Εμεί θα τι ανακοινώνουμε από εδώ θα για θα να βοηθάμε τον κόσμο βέβαιος. και να τι μαθαίνει. Λοιπόν, α, α, οπότε μπορείτε να έρθετε εκεί, να πάρετε τα υλικά, να να πατηθούν ερωτήματα να μιλήσετε, οτιδήποτε ναι. τα πάντα. Ναι, πρόβλημα να έχετε άποψη. Αυτό είναι δεδομένο στο δικές μας εκδηλώσεις αυτό είναι κανόνας. Και μέχρι τότε στην ιστοσελίδα και στο facebook του ΕΠΑΜ. Σαφώς. Και... Ε, σύντομα θα υπάρξει και ειδικό αριθμό πεταψήφιος, mm -hmm. που θα καλύπτει, που θα μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με την γραμματεία ε, τη νομική υπηρεσία του ΕΠΑΜ. Απευθείας για τηλεφώνου. Ναι γιατί πω, ξέρουμε πολλοί κόσμοι λιγάκι... του είναι λιγάκι δύσκολο να, να επικοινωνήσει με email, με email και όλα αυτά. να να χειριστεί ακριβώς. αυτό. Ωραία. Και λοιπόν. επειδή μας ενδιαφέρει ακριβώς αυτή η ιστορία να πλατύνει, να γίνει πραγματικά ένα κίνημα για μα μας... ποιο είναι το θέμα, ποιο είναι το πολιτικό κίνητρο, να δώσουμε τη δυνατότητα του κόσμου να ξεφοβηθεί, να φύγει από το φόβο του ξεμονάχιασμού του απέναντι σε ένα mm. σύστημα το οποίο πραγματικά έχει ταχθεί στο να τον εξοντώσει. Λοιπόν, και όλοι μαζί, εφόσον μπορούμε να καταφέρουμε αυτό το πράγμα, μπορούμε να του ξεφορτωθούμε. Φανταστείτε μόνο εάν κατορθώσουμε έστω απλά με τη διαταγή ε, αναστολή. Την προσωρινή δηλαδή, διαταγή αναστολή. Τι θα γίνει, θα μπλοκάρει ολόκληρο θα το σύστημα, το δημοσιονομικό δηλαδή, σύστημα. σύστημα. Και αυτό το πράγμα είναι μια πρώτη μεγάλη νίκη. Δεν είναι τεράστια νίκη για την υλοποίηση. Δεν είναι μόνο το ζήτημα. Ε, ε, είναι μια ναι, μεγάλη νίκη. Μεγάλη. Εκεί που σου λέει ότι θα σε εξοντώσει, mm. το αποδεικνύει ότι δεν μπορεί. Πώ κατακτώντα την ενότητα του λαού στην πράξη. Γιατί εδώ πρέπει να συνδράμουν όλοι. Και αυτοί που α, συμμετέχουν στην αγωγή και εμείς που τέλο πάντων μπαίνουμε στη διαδικασία το να πούμε μπροστά, να το πούμε έτσι, να γίνουμε μια πολιτική ασπίδα για αυτούς που θα συμμετάσχουν στην αγωγή και οι δικαστέ που κάνουν το καθήκον του. Δηλαδή είναι στην πράξη ενότητα του λαού. Αυτό που αντι, αντι, αντιπροσωπεύει το ΕΠΑΜ, έτσι αλλιώς, σαν πολιτική και κοινωνική δύναμη. Και από εκεί και πέρα. Έχουμε και άλλα πράγματα, κρύβουμε και, και άλλου αστομαλίε. Ναι, να τα βγάζουμε, να τα ένα, ένα, στην θα τα βγάζουμε, γιατί υπάρχει μια σοβαρότητα στην αντιμετώπιση των πραγμάτων, έτσι. Mm -hmm και σε όλα αυτά που γίνονται. Ε, λοιπόν, ε, να υπενθυμίσω πριν το δελτίο ειδήσεων ότι τε, από τι 2 στι 2,5 περίπου τέλο πάντων, ο λόγο, αν θέλετε, θα ανήκει σε εσά. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, λοιπόν, για να βγείτε ζωντανά στην εκπομπή. Και να, ναι, και, ε, να πω το τηλέφωνο μισό λεπτό. Μέχριση 210, μισό λεπτό. γιατί να το ξεχάσουμε. Ναι, ναι. 210 94 Πάρτε τηλέφωνο τώρα να επικοινωνήσετε έξω με τις ε, καλές ε, συναδελφούς για να τους δώσετε τα στοιχεία σας και το τηλέφωνο σας να σας πάρουν. Δύο, δύο πράγματα. Πρώτον, δεν έχετε να χάσετε το τίποτα με τη συμμετοχή στην, στην α, αγωγή. Ακόμα και τα πέντε ευρώ που θα δώσετε θα πάνε σε καλό σκοπό. Ο, καλά εντάξει, δεν, Εδώ, το ότι, εντάξει, ναι, δεν είναι, γίνεται ναι, το θέμα. Δε... Το θέμα είναι ότι δεν έχετε να χάσετε το τίποτα, διότι και να αποτύχει αυτή η ιστορία, έτσι να αποτύχει, Παταγωγό. Να μην την Να μην βρει, Βίκο Αότα στη δικαιοσύνη. <σεις> <ειλική δικαιωσύνη. σεις> Και λοιπόν, είμαστε εκεί που ήμασταν. <σεις> δηλαδή, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, ούτε κανένα. <σεις> δεν θα τιμωρηθεί κάποιο ναι, δηλαδή, για αυτό το θέμα. Για θελώσει, έναν πολύ βασικό. Είχαμε, είχαμε μετά την εισβολή στο Πεντάγωνο είχαμε και εισβολή στο στούντιο. <laughs> λοιπόν, πάμε δελτίο για να δούμε τι θα κάνουμε με τον εισβολέα. Ήρθα και εγώ να ακούσω μία φορά τον κύριο Καζάκη στο στούντιο μέσα. Live. Και φεύγετε ναι. αμέσω για δελτίο, α πούμε, γιατί τι ώρα είναι. Είναι με... ακριβώ. Κοίταξε. Λοιπόν. Πάμε, Δεν ξέρουμε τι διαθέσει σου. Γι' αυτό Εντάξει, ζωντανό είναι Λοιπόν, εδώ 2 και 5, εκπομπή ΑΕ έως τις ε, και μισή μαζί σας και είπαμε ότι ε, θα δώσουμε και χρόνο σήμερα στους ακροατές μας. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνήσετε, αν θέλετε να βγείτε ζωντανά, στο 2.10.9407.000, ε, μέχρι τότε όλοι μαζί να μπλοκάρουμε το σύστημα. Νομίζω αυτό είναι το, το σύνθημα της σημερινής εκπομπής, Σωστά. Δημήτρη, με αφορμή ναι. την ε, δράση που κάνει το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, αλλά δεν την κάνει μόνο του, την κάνει μαζί με τους πολίτες ε, όλους. Ναι, απλά παίρνει την ευθύνη. Α, απλά, μπράβο, βγαίνει μπροστά και παίρνει την ευθύνη και είναι πολύ σημαντικό. Mm -hmm. Θέλω να το πω γιατί ξέρει πολλοί κόσμος, με όλα αυτά τα δεινά που του έχουν έρθει, που περνάει στην ταλαιπωρία του, στην κατάθλιψή του, στο ότι έχει χάσει τη δουλειά, ε, αισθάνεται ότι είναι μόνος και σου λέει δεν υπάρχει κάποιο βρε παιδί μου, να μου δώσει το χέρι, να με βοηθήσει, να βρεθεί μπροστά. Γιατί είπαμε και πριν, ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το τέρας γραφειοκρατίας τη εφορίας ενός κράτους που είναι απέναντί του και αισθάνεται ότι μπορεί να τον φάει ζωντανό, έτσι, ότι είναι και ένα μηδενικό απέναντί του. Και πρέπει να το έχουμε καθαρό. Ε, μας πάνε για εξόντωση. Άμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση εδώ να σωθεί ή να διασωθεί οτιδήποτε. Εγώ το φωνάζω από την αρχή, το ξέραμε από την αρχή αυτή την ιστορία. Κάποιοι λένε ότι λέει ναι, λέει το λέγαμε κι εμεί από την αρχή, αλλά κρυφά μεταξύ του. Τώρα ο κύριο Κύρου ξέρω εγώ, και μα λέει ότι το ξέραμε, λέει δηλαδή το πρόγραμμα. Τώρα μα κοροϊδεύουν, δηλαδή δεν είναι, είναι προφανέ. Την ίδια ώρα βγαίνουν τα επιτελεία στο, του εξωτερικού, κυρίω του και από την Ευρωζώνη και λένε δεν πετύχατε του στόχου. Να θυμηθούμε εδώ. Mm -hmm. έτσι να θυμηθούμε ότι δεν πετύχαμε τους του στόχου σαν Ελλάδα, επειδή δεν τα κάναμε όλα από ό,τι μας λέγανε να θυμηθούμε ότι το πρώτο μνημόνιο έλεγε δύο χρόνια λιτότητας εσωτερικές υποτίμησης και οικονομική ανάπτυξη εντάξει, η εσωτερική υποτίμηση που υπέστη η ελληνική οικονομία είναι η υπερδιπλάσια αυτής που προέβλεπε το πρώτο μνημόνιο okay. τι άλλο δηλαδή έπρεπε να γίνει Δηλαδή, αυτοί δεν του κάθεται καλά, γιατί τόσο με τέτοια εξωτερική πολιτική ο Έλληνα δεν έχει στραφεί Ενάντια στον άλλον Έλληνα να του, να του, να του κόψει το λαρίκι. Mm -hmm. Αυτό του κάθεται άσχημα. Γι' αυτό και όλη η, φιλολο, η φιλοσοφία, η φιλολογία. Εντάξει, οι Έλληνε και αυτό το πράγμα, ο στιγματισμό του και όλη αυτή την ιστορία, δεν του έχει καθίσει. Και αυτό είναι, προσέξτε, για όσου από εμά θα έχουν ασχοληθεί με το θέμα και ξέρουν σε άλλε χώρε τι έγινε. Να σα πω μόνο ότι δεν υπάρχει χώρα στον πλανήτη που να έχει υποστεί, τουλάχιστον τι τελευταίε τρει δεκαετίε, να έχει υποστεί ανάλογη εσωτερική υποτίμηση και να μην έχει οδηγηθεί στα άκρα η κοινωνία τη. Δηλαδή να μην έχει κηρυχτεί κοινωνικό εμφύλιο. Σε συνθήκε ανάλογε ή και ε, χαμηλότερε πίεσει μέτρων, η κοινωνία τη Αργεντινή είχε καταρρεύσει και ο ένα έτρωγε τον άλλον, κυριολεκτικά έτρωγε τον άλλον. Λοιπόν, αυτό. Στην Ελλάδα δεν έχει συμβεί ακόμη. Δεν έχει συμβεί παρά και ενάντια στη θέληση των κυβερνών των. Δεν έχει συμβεί γιατί υπάρχουν οι αντοχές και τα αναγκλαστικά της ελληνικής κοινωνίας. Η, η, η, η περίφημη παραδοσιακή εσωτερική της mm. συνοχή, την οποία ναι με, ο μέσος Έλληνας την είχε καταλήψει και την είχαμε ξεχάσει, αλλά μέσα στη, στη φωτιά της κρίσης φαίνεται να αναβιώνει. Και αυτό κρατάει ακόμα την, την κοινωνία. Αλλιώς σε άλλη χώρα αν είμαστε διαστορία. Τη την Πολύ πολύ νωρίτερα. Πολύ πολύ νωρίτερα. Θα είχαμε σφαγή. Σφαγή. Δημήτρη, χθε εγώ διέκρινα μια αγωνία σε έναν κόσμο, πάνω σε αυτό που λέω τώρα έτσι, στο πώ διαμορφώνεται όλο αυτό το σκηνικό, την αγωνία ότι παιδί μου δεν μπορεί και με όλα αυτά τα μέτρα που ακούν ότι έρχονται, ότι όλα αυτά θα γίνουν εν μέσω ειρήνη και με μια κυβέρνηση πολιτική, να το, πω, να το πω έτσι. Δηλαδή φοβούμαι ότι θα υπάρξει μια παρέμβαση. Ε, όπως είχαμε την ε, στρατιωτική χούντα του 67 ναι. έχει μια αγωνία ο κόσμος πάνω σε αυτό ότι μπορούν να... να του επιβάλλουν καταστολή ναι. ο μόνος τρόπος για να, για να είναι σίγουρη μια έκριθμη κατάσταση που ενδεχομένως να συνδέεται με αίμα mm -hmm. είναι αν αφήσουμε αυτή την πολιτική κατάσταση να πηγαίνει έτσι ο στόχο τους ο πολιτικός σχεδιασμός είναι να δημιουργήσουν ένα δίπολο στο επίσημως πολιτικό δίθεν κοινοβουλευτικό σύστημα το οποίο από τη μία να έχεις μια, μια σκληρή δεξιά ναι. έτσι με τάγματα εφόδου, με ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα και από την άλλη μια ροζουλία αριστερά η οποία να είναι εντελώς ανίκανη ε, σε οτιδήποτε και έτσι να ε, χωριστεί η ελληνική κοινωνία στη μέση απέναντι στους δίθεν αριστερούς και στους άλλους που είναι οι απόγονοι του Γερμανου του Σολιάδον, mm -hmm. μόνο και μόνο για να σφαγούμε μεταξύ μας. Εκεί είναι η όλη ιστορία. Εκεί παίζεται το παιχνίδι τώρα. Mm -hmm. Και εκεί τους χαλάει το... Ε, το... Ε, το... Ε, η ιστορία δυνάμει σαν το ναι. ΕΠΑΜ. Δηλαδή, σου λέει ο άλλος, να εκεί δεν μπορούμε να το, το χειριστεί, Γιατί ακριβώς υπερβαίνεις το, το διαχωρισμό. Α, ναι, πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο. Με ενημερώνουν εδώ πω το είχαμε τάξει. Εντάξει, θα συνεχίσουμε. Ναι. Ε, έχουμε τον πρώτο μα ακροατή στη τηλεφωνική μα γραμμή. Ε, είπαμε, το, το λόγο θα το δώσουμε και λίγο σήμερα σε εσά και στι επόμενε εκπομπέ θα ξαναγίνει αυτό και όλο περισσότερο. Εντάξει, μην μα παραπονιέστε. Ε, όλα θα τα οργανώσουμε. Εξάλλου, η επικοινωνία μαζί σα είναι πολύ σημαντική. Λοιπόν, καλό μεσημέρι στο φίλο μα. Καλό σα μεσημέρι. Είστε ο κύριο, αν θέλετε, το μικρό σα όνομα. Δεν... Ε, Σταματή πειραγία δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν. Ε, γεια σα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σα. Μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα και θα είμαστε μαζί σα σε ό,τι κάνετε και σε ό,τι θελήσατε. Η ερώτησή μου είναι η εξή. Άκουσα προηγουμένω που είπατε ότι να δώσουμε αυτά τα χαρτιά, μια φωτοτυπία από το εινυφορλογική μα. Ε, από το ε, καθαριστικό. Ε, από το σας. καθαριστικό όλα αυτά. Σε περίπτωση mm. που οι άνθρωποι προσπαθήσουν να στα δικαστήρια και αυτή τα ανθρωποειδή που είναι α πούμε ότι όχι πρέπει να δώσουμε όλα αυτά τα λεφτά τα οποία μας έχει μας στείλει εφορία. Μετά από εκεί τι γίνεται, θα δώσουμε σύν την εφορία που χρωστάγαμε μας έχει έρθει σύν όλους τους τόκους, αν όλο αυτό το πράγμα δικαστεί μετά από δύο χρόνια, τρία χρόνια, τέλος πάντων, τι γίνεται μετά από αυτό. Όχι, γι' αυτό άλλωστε είπαμε ότι δεκα... μέχρι τις 14 του μηνό, ώστε να προλάβουμε να βγάλουμε μια διαταγή, okay, προσωρινή yeah. διαταγή, ε, όπου θα σταματήσει οποιαδήποτε κίνηση ε, της εφορίας εναντίον, είτε να ζητήσει είτε να το να κίσει την οφειλή και τα κτλ. Αυτή είναι η προσπάθεια Εάν αυτό βγαίνει μέσα σε 48 ώρες όπως λέει ο νόμος Εμείς λέμε 4 μέρες okay. ε, Λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος uh -huh. Αυτή και θα είναι και η πρώτη μεγάλη επιτυχία Εάν δεν το, το καταφθώσουμε με την πρώτη προσπάθεια αγωγής θα γίνει και δεύτερη Μέχρι να γίνει ε, αυτό δυνατό. Αυτό είναι μια ταχύτατη εξέλιξη. Μάλι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Δεν θα περιμένουμε α πούμε χρόνια για α, να γίνει αυτή η ιστορία. Α, Αν α, το α, χάσουμε, α. δεν κάνουμε τίποτα. Την οφυλή την έχουμε έτσι αλλιώ. Άρφη ο Πιον είσαι ένα μήνα από το ποσοστό ε, ναι. του τόκου ενό μινό. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και δεν είναι και μεγάλο αυτό. Που όχι, όχι 1% είναι. Okay. Λοιπόν, α, δεν κάνουμε τίποτα αυτή τη στιγμή. Αυτό όμω που κερδίζουμε είναι ότι αμφισβητούμε έμπρακτα την ουσία τη ρίζα τη οφίλη. Ότι αυτή η φίλοι; δεν, δεν, δεν στα γνωστάω ρε αυτά τα λεφτά. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ να μιλήσει για κάποιους άλλο. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και πάντα θα είμαστε δίπλα σας. Να είστε καλά, καλά. Σας ευχαριστούμε και πολύ. Και ευχαριστώ την υγεία να έχουμε. Βεβαίως. Να είστε ε. καλά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, είδε αυτό που λέγαμε. Έχει ένα άγχος ο κόσμο, παιδί μου. Λογικό πώς. είναι. είναι λογικό, λογικό είναι, για, για τον και... έχουν φτάσει στα άκρα του. Yeah. Τι τάξει, με συγχωρεί. Εγώ αυτή τη στιγμή μου ήρθε. Mm -hmm. Να το πούμε ανοιχτά. Μου ήρθε καθαριστικό 20.000. 20.000. Mm -hmm. Για μια οικογένεια που είναι εξαμελής, Δηλαδή είναι πολύ τεχνή. Έχει πολύ τεχνό, Και είναι δεδομένο, δεδομένο ότι επειδή δουλεύουμε μπλοκάκι και εγώ και η, η και επειδή αυτό το μπλοκάκι δεν έχει δουλέψει τα τελευταία δύο χρόνια, δεν έχει καμία σχέση, στο χρεό τεκμήριο, μόνο και μόνο επειδή έχει μπλοκάκι. Καταρχάς δουλεύεις δεν δουλεύει, οτιδήποτε... είναι 500 ευρώ. Ναι, το... αυτό Δουλεύει αυτό το ξέρω τεκμήριο, ότι εγώ που έχω. Τεκμήριο Αυτή το ότι το... ναι, ναι. έχεις μπλοκάκι, έχει γίνει τεκμήριο. Δεν έχει σημασία αν έχεις... Κινείται δεν κινείται το μπλοκάκι. Ακριβώς. Συν το γεγονό ότι υπάρχουν κάποια, κάποια περιουσιακά στοιχεία ακίνητα mm. τα οποία είναι από του γονεί mm. α... ναι, τη. Ναι, ατύχησε εκεί. Τώρα της, πρέπει να πληρώσει. Ναι, ναι, μα ήταν και το, και το, το, το μόνο εισόδημα που υπήρχε που στην οικογένεια. Με δεδομένη την ανεργία και όλα αυτά. Ναι, ναι. Το φαντάζεσαι και σου λένε τι. Σε εκτελώ επιτόπου. Για τα 20.000 και αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν από πουθενά. Έτσι. Από την οποία να πω ανεργία και γενικότερο, το έχει πληγεί κι εσύ. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Ε, δεν είμαστε κάποιοι ξεχωριστοί άνθρωποι εμεί. Δεν μιλάμε όχι, από μια καλύτερη όχι, θέση βέβαια. και σα αντιμετωπίζουμε και εκεί που ξέρει, που να μα ακούει ο κόσμο και να μα φου λέει Εντάξει, Βρεκαζάκη Γεωργία, ή Γεωργία ή εκ του ασφαλού με τη δουλειά σου, με τα λεφτά σου. Δεν είναι έτσι. Όχι. Δεν είναι. Εμεί την Μαζί είμαστε στο ίδιο. Πρέπει να, να είδω... το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Να. Όσο με αφορά, αλλά και από τη Γεωργία που ξέρω, και άλλου α πούμε εδώ, και από τον mm. το Μάριο που ξέρω, είναι, είναι άνθρωποι επαγγελματίε οι οποίοι αν κάνανε του απαραίτητου συμβασμού τη εποχή. Δεν θα μπορούσαν να έχανε κανένα οικονομικό πρόβλημα. Το γεγονό ότι όμω δεν επιλέγουν αυτού του τύπου του συμβασμού, τη χειβιότητα και τη μικροπρέπεια σαν άνθρωποι ή σαν πολίτε, γι' αυτό τραβάμε το ζόρι όπω τραβάει όλο ο λαό. Και γι' αυτό θα είμαστε οι πρώτοι και δεν υπάρχει περίπτωση να λυγίσουμε εμεί. Γιατί αν λυγίσουμε εμεί, δεν μπορεί να ζητήσει από τον άλλον να μην λυγίσει. Να συνεχίσει. Ακριβώ. Δεν γίνεται. Λοιπόν, κάτσα να δώσουμε και το λόγο και μια φίλια κράτρια. Καλό μεσημέρι, μας ακούτε? Καλό μεσημέρι, σας έχουμε κάθε επιτυχία. Παρακολουθώ τον κύριο Καζάκη σχεδόν από τότε που είχε ξεκινήσει με τον κύριο Κακλαμάνο. Να είστε καλά. Ε, είμαι και φίλη και στο ΕΠΑΜ. Λοιπόν, ε, απλά ήθελα να... Ξεκαθαρίσω λίγο κάτι στο μυαλό μου, επειδή είχα ακούσει κάποια εκπομπή του κ. Καρζακού που έλεγε για την στοχοποίηση μέσα από κάποια. Υπάρχουν στο ίντερνετ κάποιε κινήσει. Ναι, ναι. Ε, έτσι ώστε ότι μπορεί να γίνει ιδιωτικά, όταν θα γίνουν ιδιωτικά, θα γίνει μια στοχοποίηση. Αυτό ισχύει με αυτή την περίπτωση. Πέρα ό,τι όχι, οργανώνεται όχι. μέσα από το ΕΠΑΜ, Όχι, γιατί την αγωγή την καταθέτουν οι νομικοί του ΕΠΑΜ. Ναι, απλά τα στοιχεία όμω του κάθε. Ένα, δηλαδή πέστε ότι εντάξει, ξέρουμε ότι το σύστημα είναι πλέον καλά οργανωμένο, ναι. ε, ότι δεν γίνεται τίποτα. Αυτοί θα έχουν κάποια, τέλος πάνω, 300-500, μα κάνανε και παραπάνω τα ονόματα που θα έχουν... Όχι, δεν είναι, είναι, είναι μερικές χιλιάδες. <laughs> Με, Με, κα... Μην ανησυχείτε, ήδη μερικές μακάρι, χιλιάδες. Μακάρι εκατομμύρια. Αλλά έστω και αυτό, γιατί είναι η φοροεσπρακτική που κάνουν, και από ό,τι θα ακούσει και από εσά ότι κάποιος ο Αλέκος ο ο Παδόπουλο, πώ το λένε αυτό, Ότι θα κάνουν, θα θέλουν να φέρουν και στην πρακτική και στη ΔΟΕ. Ναι. Έτσι, λοιπόν, αν όλα αυτά να τυχοποιηθούν κατά σε τι γίνεται. Όχι, μα είναι πολύ απλό. Το ζήτημα, καταρχήν, η μέχρι να σε αυτή τη ιστορία ή να, πάρει, να φτάσει στο τέλο τη, θα πάρει χρόνια. Mm -hmm. Η μάχη θα πάρει χρόνια. Γιατί, όπω είπε και ο Μάριο προηγουμένω, όπω και οι νομικοί του είπαμε, δεν πρέπει να το καταλήψουμε. Mm -hmm. Θα πάρει χρόνια. Θα πάει μακριά αυτή η κολόνια που λέμε τόσο μακριά που θα δικαιωθεί με τη, μετά την ανατροπή τη ε, ληστοσημουρία που μας κυβερνάει. Να είστε σίγουροι, η ανατροπή τη ληστοσημουρία θα είναι πολύ πιο σύντομη από την τελεσιδικία τη συγκεκριμένη. Αυτό να είστε σίγουροι. Yeah. Λοιπόν, από εκεί πέρα δεν πρόκειται να τα αφήσουμε. Υπάρχουν μέτρα που θα παρθούν παράλληλα και ταυτόχρονα έτσι ώστε όχι απλά να μην υπάρξει θέμα αντιπίνων αλλά ό,τι αντίπεινα και αν υπάρξουν να στραφούν προ το. Προς το, να το πούμε έτσι προ το συλλογικότητα. Να ρωτήσω για κάτι άλλο. Στο χρόνο, όσο μπορώ να την πιο πυρευτική. Ε, αναφέρεται πάνω στην βεβαιρηση στη δήλωση ότι κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια προ τα τέλο τη παραγράφου, <Και> άλλη απαιτούμενη ενέργεια που θα διακυράσει στι υπόθεση ε, τη ανατέθεται με το παρόν για το να αναλάβει ότι γίνεται τέλο πάντων. Αυτά. Κάθε ενέργεια που θα γίνεται από τους δικηγόρου <κυλίκη> του δικηγόρου του ΕΠΑ. Μήπως θα θέλει μετά κάποια χρηματική βοήθεια από τον ΔΑΦΕ. Όχι, όχι. Όχι. όχι. Ε, και και κάτι άλλο τελευταίο, επειδή σύμφωνα από ό,τι είχα δει στο, ε, στο δικό μας ε, καθαριστικό και από ό,τι μου είχε εξηγήσει δηλαδή, ο συζυγός ότι τα λεφτά αυτά λέει ήταν αντί να παρακατηθούν από, από την εταιρεία του που θα ήταν το πιο ανώδυνο τελευταίο, λίγα λίγα έστω να τα κάποια στιγμή ο άνθρωπος ε, ήσαν όλα μαζεμένα. Τώρα αυτό επειδή δεν την κάνανε καλά η εταιρεία τη δουλειά τη. Ότι... Δεν είχε γίνει η παρακράτηση του φόρου εννοείται από την εταιρεία. Ναι, δηλαδή... δεν έχει καμία σχέση αυτό Δεν μόνο. έχει, όχι, όχι, όχι μην μπαίνετε σε δεν δηλαδή. έχει καμία σχέση. Δεν είναι δηλαδή να μα πούνε Α, εσεί κυρία μου όχι, όχι, όχι, δεν όχι, έρχεται όχι, καμία. Δεν δηλαδή, έπρεπε να παρακρατηθούν τα χρήματά σα. Όχι, γιατί ξέρετε γίνεται, δη, yeah. τι γίνεται. Τι ακριβώ αφορά την αγωγή είναι το ότι αφισβητείτε την ίδια τη ρίζα τη οφειλή. Ότι Όχι ε... το πώ αυτή η οφειλή έχει εκδηλωθεί άμα. Το 5% που βάζει δεν θα έπρεπε να βάλει για την ελληνική κοινωνία. Δεν μα αφορά αυτή η οφειλή, δεν σου χρωστάμε ρε φίλε. Αυτό είναι η ουσία ιστορία. Mm -hmm. Δεν ας... θα έπρεπε να υπάρχει τόσο παραγάπηση φόρο για μια οικογένεια. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιου τύπου φόρο για... εναντίον των ελληνική οικογένεια για μια σειρά λόγους Όπω είναι το γεγονό ότι μα επιβάλλεται από ξένε δυνάμει. Οι οποίε δεν αφορούν το καλό και την ευημερία το αυτού του ξέρω, τόπου. Το Ακριβώ αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί ακούμε, έχουμε αυτιά, ακούμε και μαθαίνουμε. Δυστυχώ είμαστε. Μακάρι να πολύ. πολλοί. Κοιτάξτε να δείτε, απλά υπάρχουν Έλληνε. Πάντω σα λέω ότι είμαστε πολλοί, μόνο τα email να λάβω εγώ υπόψη μου. <laughs> να ξέρετε ότι είμαστε πολλοί. <laughs> <Σας> <laughs> ναι. Αυτό είναι λέω... το μοναδικό μου όχο εδώ. Πιστεύω να σα πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι θα πάρει εκατοντάδε χιλιάδε. Ε, η, η συμμετοχή σε αυτή την αγωγή okay. θα αγκαλιάσει εκατοντάδε χιλιάδες mm -hmm. γιατί είναι ένας τρόπος πραγματικά να εκδηλωθεί αυτό που όλοι συζητάμε μεταξύ μας τώρα μην, μην τα λάθουμε τώρα yeah. ο, αυτό συζητάμε όλες οι οικογένειες yeah. και βρίσκεται ένας τρόπος να το κάνουμε όλοι μαζί χωρίς να κινδυνεύει ο απλός Έλληνας πολίτης γι' αυτό και λέμε τη, τη σφαλιάρα αν υπάρξει που δεν θα υπάρξει mm -hmm. αλλά λέμε τη σφαλιάρα αν είναι κάποιος να αντιφάει, αντιφάει το ΕΦΑ, το δεν υπάρχει κανένα άλλο. Νομίζω ότι εδώ και αυτοί, είναι, και αυτοί που είναι και μέλη του ΕΠΑΜ. Όπω παράδειγμα, το Φιλάριο. <laughs> ε, Κοιτάξτε, το μέλος του ΕΠΑΜ για να γίνει μέλος του ΕΠΑΜ έχει πάρει μια απόφαση. Έτσι δεν είναι. Σφάζεται. <laughs> λοιπόν, ε, όχι, ε, εγώ θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό που είπατε, γιατί είναι η αγωνία του περισσότερου κόσμου ε, και μέσα από τη δική σα την αγωνία το εκφράζεται. Ε, αυτή η συλλογική αγωγή με, τον, με το ΕΠΑΜ, υπό το ΕΠΑΜ, ε, έχει αυτό ακριβώς, αυτή ακριβώς την έννοια. Δεν θα έρθει κανείς εσάς προσωπικά να σας πιάσει και να σας πει το οτιδήποτε. Δεν πρόκειται να έρθει εφορία, δεν πρόκειται να έρθει κάποιος δικηγόρος ε, από, το, από το κράτος το οτιδήποτε. Εσείς στέλνετε την εξουσιοδότηση, στέλνετε τα χαρτιά σας. Ε, τα 5 ευρώ είναι η μοναδική οικονομική επιβάρηση. Το λέω yeah, ίσως, yeah. γι' αυτό ρωτάει κόσμο, στέλνει και email και ρωτάει για την οικονομική, οικονομική επιβάρηση γιατί ίσως του φαίνεται εξωφρενικό, σου λέει 5 ευρώ ρε παιδί μου, όχι, αποκλείεται, κάτι και άλλο θα έχει στη συνέχεια. Απλά, απλά λοιπόν. υπάρχει μια συνέχεια αυτό. Όχι, όχι, όχι, δεν θα υπάρχει. Είπαμε από την αρχή ότι είναι ε, όλο το βάρος πέφτει στις ε, πλάτες, στους ώμου των δικηγόνων του ΕΠΑΜ, oh. που και είναι, και το ΕΠΑΜ. Και του και ΕΠΑΜ του ίδιου. Έτσι, λοιπόν, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ καλά για την επικοινωνία. Ευχαριστούμε. Και αν θέλει ο σταθμό. Δεν ξέρω, βέβαια, είναι... αυτό είναι το θέμα των τεχνικών. Λίγο καλύτερα, αν μπορούσε να φτιαχτεί το σήμα προ τη τραπεζόνα. Θα ακούγεται ξεκάθαρο. Λοιπόν, θα το μεταφέρουμε, θα λοιπόν, δούμε. Στου τεχνικού. Να είστε καλά ε. κι ε. εσεί. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε μα ακούτε. Καλά. Λοιπόν, επειδή ε, για διευκρινήσει, να ξαναπώ λίγο ότι υπάρχει γραμματεία τη νομική υπηρεσία. Ε, μπορείτε εκεί προσωρινά μέσω email και θα σα το δώσω. Στη συνέχεια, μάλλον θα υπάρξει και ένα πενταψήφιου αριθμό. Και, και κάτι άλλο για τα μέλη του ΕΠΑΜ. Ναι. Δεν υπάρχει λόγο να ρωτάτε για την ΕΠΑΜ. Υπάρχει και η Γενική Γραμματεία του ΕΠΑΜ, υπάρχουν μηχανισμοί του ΕΠΑΜ. Απευθεία εκεί. Ναι, γιατί εδώ δεν θα έχετε απαντήσει. Εδώ προνόμιο, Το προνόμιο μια ειδική σχέση με το ΕΠΑΜ. Οπότε <laughs> δεν υπάρχει λόγο. Παιδιά, μη ω Έλληνε, ξέρει. Α, εγώ τον ξέρω <laughs> αυτόν τον παίρνω, όχι. Υπάρχουν τα συγκεκριμένα όργανα, υπάρχουν συγκεκριμένοι δρόμοι, δεν τους ε, ε, αφήνουμε αυτούς, έτσι. Λοιπόν, επάμλο, ε, papakigmail.com, για περισσότερες διευκρινήσει. Να πάμε σε μια τελευταία γραμμή, να δώσουμε... Σε ένα δευτερόλεπτο έχετε. Σε ένα δευτερόλεπτο, ε, εντάξει, ωραία, γιατί έχουμε υποσχεθεί μια ακόμη γραμμή να βγάλουμε στον αέρα. Ε, να πούμε ότι σε λίγο... Θα αναρτηθεί πάλι στο, στην ιστοσελίδα του επαμχελας.gr... Όλα το, το τι κάποιο χρειάζεται, η εξουσιοδότηση, τα χαρτιά που πρέπει να υποβάλει. Και πού θα, πρέπει, να, υποϊ... και που θα να πρέπει είτε να τα αποστείλει μέσω courier, είτε αν μπορεί ο ίδιο να πάει εκεί και ποιε ώρε. Φάνηκε πολύ καλύτερα ο ίδιο, διότι εκεί θα του δοθούν και συγκεκριμένε ναι, απαντήσει. μπορεί να έχει και κάποιε επιπλέον απορίε ναι, ναι, ναι. ή κάτι να θέλει. Ή ας πούμε το, το, το συνοπτικό σημείωμα που λέει Είμαι άνεργο ή ανάπηρο, ή, ή. Μπορεί και, και εκεί την να το βοηθήσουν να, ναι. να το συμπληρώσουν. Μπορεί και εκεί να το συμπληρώσουν επί τόπου. Ναι. Επιτόπου, με συνεργασία με, την, με, με τη τη τις γραμματίες που υπάρχουν εκεί, που θα είναι εκεί, ώστε να μην μπλέκεται και ο ίδιος και λέει, ξέρω εγώ τώρα τι να βάλω, τι, τι να μην βάλω, ότι οποιοδήποτε ειδικό χαρακτήρα, ειδική επιβάρυνση έχει αυτή η οικογένεια. Τρίτεκνη, πολυτεκνη, ανάπηρη, άνεργη, ναι. όλα αυτή που έχει η οικογένεια που καταθέτει, που καταθέτει ε, τη συμμετοχή της ε, ναι. στη συλλογική αγωγή. Ε, σας το λέω όλο αυτό γιατί ε, και μέσω της εκπομπής που μπορεί να στέλνετε κάποια email δεν θα μπορέσουμε να σας απαντήσουμε από αυτό το email έτσι Αυτή η διεύθυνση είναι για να έχουμε ε, τα σχόλιά σας, να έχουμε παρατηρήσεις, να έχουμε βέβαια ερωτήσεις για θέματα της εκπομπής. Αλλά όταν αφορούν ζητήματα νομικής φύσεως είπαμε ότι μέσω αυτέ της, ε, της οδού θα πάτε για να έχετε την καλύτερη δυνατή Ενημέρωση. Ε, δεν ξέρω αν είχαμε κάποιο θέμα με την τηλεφωνική σύνδεση. Εντάξει, Πε, αν δεν περιμένουμε, μπορούμε... περιμένουμε, αν... Αλλά α... έχουμε ένταση έξω από τη Γαδά, πριν από 5 λεπτά α, Αυτό Προσπάθησα Είναι να να... Να, πούμε ότι, να πούμε ότι στη Γαδά έχουν πάει ε, αυτού που έχουν συλλάβει στα επεισόδια ναι, στο παντάγων. Υπάρχουν, υπάρχουν, υπάρχουν, υπάρχουν πάνω από 10 προ, προσαγωγέ ναι. που είχαν γίνει. Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν... Ναι, ώρες είναι τώρα να έχουμε και γιατί αυτά τα, η Γαδά είναι. Άρα, τώρα θα γίνεται... ολόκληρο πούμε, και με τι δημιουργίε που θα έχουν πλακώσει το αρμάτι και όλα αυτά τα πράγματα, ώρε είναι να έχουμε. Και, και, και όλα αυτά όχι μόνο γιατί έχουν αφήσει το, το πρόβλημα των εργαζομένων στα ναυπηγεία Καναμαγκά να έχει οριογυρίσει στο αδιέξοδο, αλλά γιατί ο κόκκινος πάνος, είναι. Είναι το κόκκινο πάνω είναι ένα θρασίδιλο πολιτικό υποκείμενο το οποίο δεν βγήκε έξω να διαπραγματευτεί με του εργαζόμενου. Για, για πράγματα που είναι δικαίως τα ζητάνε οι εργαζόμενοι. Στον κάτω δεν είναι, είναι το τελευταίο στροχός του το ζητήματος. Έλεος. Σωστά. Λοιπόν, έχουμε ξεπεράσει λίγο το χρόνο. Δεν μπορούμε να δώσουμε Πισε, άλλο χρόνο πρόβλημα. Έτσι, με τη τηλεφωνική γραμμή. Δεν πειράζει. Εμεί αύριο πάλι θα εδώ θα είμαστε. Θα το συνεχίσουμε ναι. αύριο. Αύριο εδώ θα είμαστε. Μην αγχώνεστε. Ό, έχουμε καθιερώσει θέλει. η επικοινωνία. Θα μιλήσουμε πάλι στο τηλέφωνο με κάποιου ακροατέ αύριο. Θα το καθιερώσουμε αυτό. Θα δίνουμε το λόγο. Σημειώστε λοιπόν τον αριθμό. τον έχετε. 2.10.94.07.000. Ε, παίρνετε αύριο μετά τη μία. Λέτε ότι θέλετε να βγείτε στον αέρα, μετά τις 2 θα κρατάνε τα στοιχεία σας εδώ οι κοπέλες και θα σας παίρνουμε τηλέφωνο. Άρα λοιπόν, εκπομπή ΑΕ στο τέλος της. Από το Δημήτρη Καζάκη και τη Γεωργία Μπάστα να είστε καλά. Καλό αγώνα μέχρι αύριο. Ε, τι άλλο να πω. Και α, σε λίγο να μπείτε, είπαμε, στην ιστοσελίδα του epamhialas.gr για να δείτε τις λεπτομέρειες για τη συλλογική αγωγή. Καλό απόγευμα.